Ακούτε Radio Music Heaven Το δικό μας δελειόπονο <Σιλί�> Κυριακάτικοι επισκέπτες <Σιλί�> Κάθε Κυριακή Μεσημέρι Μία με τρει. Απόψε η νύχτα με Ξυπνάμε χαλάρα, ψήνουμε καφέ και περιμένουμε να μας χτυπήσουν το κουδούνι οι κυριακάτικοι επισκέπτε. με ορμή και ραβνού. Ο Χαρησαρόνη περιμένει μπάτε, νέου δημιουργού, μουσικού που μιλούν για τη δουλειά τους, μιλούν για τη ζωή του, παίζουν υλικό του από ή Live ενώ διάμεσα ακούμε κομμάτια αγαπημένα τους από μπάντε και καλλιτέχνες που του επηρέασαν να επισκέπτες <Καιριακά> Με το χάρι αρών, κάθε Κυριακή μία με τρεις. Καλό μήνα. καλό μήνα. Καλημέρα σε όλου του ακροατέ του Music Heaven Radio, αλλά. Προσέξτε να μην σα κοροϊδέψουν σήμερα. Ναι, δεν είναι ψέματα ότι είναι εδώ η ευσταθία. Πάει στη Ζυμπάμπου, έχει μείνει σε φίλη. Είναι μέλο σε μια οργάνωση οικολογική. Ο μπαμπά του αποκύκλω. Μεγάλο γιατρό, μαμά του. καθηγητή νομικών επιστημών. Έχει μια αδερφή που σπουδάζει φιλοεντία. Περίπτωση καλή, μεγάλη επιτυχία. Πάντα σου κάνω μια ερώτηση Πολύ πιο ειδική Για το αν σ' αρέσει βρε παιδί μου και έχεις λίγο ερωτευτή Που απαντάς Είναι πολύ καλό παιδί Τα ελληνικά έλαζαν καλά, αφού φλεξιολογία. καλή, μεγάλη ευκαιρία. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Πολύ προσωπική, Διότι τα τσάκρα σου ανοίγει, Πιαν πολύ σε Εντάξει μωρέ δεν είναι γιατί από μέσα σκεφτόμαστε σπουδαίως Αλλά είναι καλό παιδί Ακριβώς ναι <laughs> ε, είναι Για να καλύψουμε άλλη μετριότητα που <laughs> έχει <laughs> ε, ε, Ναι λέμε ας πούμε θα, ε, Σου έχω μια τραγουδίστρια είναι, Και λέει ο άλλος είναι καλή τραγουδίστρια Είναι καλό παιδί, παιδί Όταν ναι. με ρίχνουμε ένα καλό παιδί Και τον παλώνουμε <laughs> την το, <laughs> το, το <laughs> ιδιότητα <laughs> <laughs> την άλλη <laughs> Λοιπόν να χαιρετήσω όλου του ακροατές εδώ του Music Heaven Radio Διάφανος ήλοι από τους έτος δύο μπούζος Από το Παρίσι μας ακούει ο Σπύρος ε, Από το ραμπουγιέ αν δεν κάνω λάθο, Κάπου έξω από το Παρίσι Αυτά είναι τα καλά του web radio έτσι που Βέβαια. μέσω του διαδικτύου Μπορείς να εκπέμπει όλο το πλανήτη Η Ευαγγελία Σακελαρίου, η Μέρια από Θεσσαλονίκη Η Έλενα, η δικιά μας η Έλενα, η Χριστάκου την και πολλοί άλλοι που εμφανίζονται ω ντροπαλοί γιατί δεν είναι μέλη του Music Heaven. Οπότε του βλέπω εδώ ντροπαλού επισκέπτε. Μάλιστα. Λοιπόν, μέρα είναι... λοιπόν και σε αυτού. Χαιρετίσματα να στείλουμε στα παιδιά. Βεβαίω. Mm -hmm. ε, δεν είναι πρωταπληκτικό ψέμα. Η Αυσταθία είναι εδώ. Έκανε ολόκληρο ταξίδι, ήρθε από την άλλη άκρη τη Αθήνα. <χω> Συνάντησε. Εντάξει, δεν είχε κίνηση. Συνήθω δεν έχει καλύτερο. κίνηση. Ναι. Αλλά άμα σου κάτσει ένα τρακαρισματάκι ναι, ναι, κάτι μπορεί να κολλήσει στο ίδιο σημείο. Αλλά ξεκινήσαμε on time, όλα καλά λοιπόν. Ε, το μόνο κακό είναι ότι τα, το λέμε να. φανερά ότι τα τραγούδια θα, τα παίζουμε από YouTube. Δεν προλάβαμε να τα ετοιμάσουμε, να τα έχουμε αποσυντήσει. Δεν πειράζει, νομίζω ότι ακούγονται πάντως καλά Μια χαρά ακούγονται, ναι, μια χαρά. Απλά το λέω για να μην περιμένουν, ξέρει, μπαμ να παίζει αμέσω να, να το βρίσκω πρώτα να, <laughs> να το μεταδίδω. Καταρχήν να πω ότι Πέρα από το καλομίνα που είπαμε έτσι Στους ακροατές μας Είναι και επαιτειακή δικιά μου εκπομπή Αυτή η Κυριακάτικη εκπομπή ξεκίνησε 24 Μάρτιν πέρσι Α, Οπότε είναι η πρώτη εκπομπή που κάνω Που έχει κλείσει ο χρόνος Α, Α, ακού... Εύχομαι Α, ναι, ναι, η, και Οι τα... παρεμβολές είναι ξέρεις, ε, Εδώ είναι θετικά προάστια <laughs> Υπάρχει, <laughs> έχουμε, έχουμε και υ, την Υπάρχουν νομορφιά, τα καλά τη γοητία, Αλλά πώς. υπάρχουν και Καγκουριές <laughs> Αυτά συμβαίνουν παντού, μην νομίζει, δεν είναι μόνο στα δυτικά προέστεια. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω να φύγω ποτέ από εδώ. Εδώ έχω μεγαλώσει. Έτσι συμβαίνει συνήθω. Άμα μεγαλώνει σε μια περιοχή των Αθηνών, συγκεκριμένη. Ναι. Αυτό δηλαδή που με μεγαλώνει στο κέντρο, δεν θέλει πειραιά και θάλασσα και τέτοια. Mm -hmm. Εσύ η Ευστασία έχει μεγαλώσει. Εγώ κέντρο πού? έχω γεννηθεί και μετά πήγαινα προ τα πάνω, προ τα δηλαδή Χολαργό ναι. Εκεί μεγάλωσα. Τον τώρα εκεί Πιο βόρεια τώρα. Mm -hmm. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια ε, Ένα παιδί της πόλης ε, η Μέδε, Εκεί γεννήθηκα Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν ε, Το highlight δηλαδή των παιδικών χρόνων Ήταν ε, ότι πηγαίναμε το καλοκαίρι Στο χωριό του πατέρα μου Και παραθερίζαμε ήταν... και, ε, Στο Καρπενήσιο το ε, οποίο ε, ήταν υπέροχα ε, ε. Και βέβαια στη θάλασσα Πριν πήγαιναμε μα πήγαινα στη θάλασσα σαν εξοχικό Mm -hmm. Που έχουμε στην, στην Αττική Εκεί προς τη Βραβρό, Βραβρόνα ναι. Και αυτό ήταν το ωραίο Αλλά ανήκω στη γενιά που μεγάλωσε σε διαμέρισμα Α έτσι Είμαι... Δεν έχει παίξει δηλαδή κάτω στο δρόμο Είμαι, Έχω παίξει στο δρόμο κάτω στο, στο, στην άσφαλτο Δηλαδή στο ναι, σπίτι εννοώ. μου Αλλά μετά Δεν έχω ναι. γνωρίσει αλάνα Ή περίμενα να με πάνε στην παιδική χαρά δηλαδή. Είμαι ναι. αυτό το δυστυχώ. Ε, είμαι αυ αυτή αυτής της κατηγορίας των παιδιών, της mm -hmm. γενιάς, του διαμερίσματος... Ναι. Ε Πάντω δεν ήταν και όπω είναι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να. Αυτό ήταν λόγω τη περιοχή. Εδώ, ναι. ακόμα που μεγάλωσα εγώ, υπήρχαν οι αλάνε. Δηλαδή, χανόμαστε πέμπτον το Πρόιτσερ ναι. και όταν δεν είχαμε σχολείο. Καλά, τώρα δεν μπορείς Και απλά να... έβγαινε η μάνα, φόνε. Ελάτε να φάτε και ναι. Δεν υπήρχαν όμω και κίνδυνοι δηλαδή, τους στο δω Δηλαδή, του άφηνε τα παιδιά ελεύθερα να παίξουν. Τώρα υπάρχουν χίλιοι δύο κίνδυνοι που δεν μπορεί να τα αφήσει και έτσι ελεύθερα. Μα εγώ σκέφτομαι κι εγώ αν ναι. παιδιά. Θα ήταν δύσκολο να τα αφήσει να βγουν μόνο ναι, του Αυτές οι εποχές έχουν περάσει έχουν αγρι, Είναι άγροι οι τώρα πια είναι, ε, Δικαιολογημένα δεν είναι από υπερπροστατευτικότητα Είναι βέβαια, τα πράγματα βέβαια. έτσι Αλλά θα έλεγες ότι είχες ευτυχισμένα παιδικά χρόνια Δηλαδή ήταν ε, δύσκολα, ήταν εύκολα Εντάξει ήταν ε, ε, ήτανε καλά δεν μπορώ να πω ότι, μόνο, ότι είμαι σούπερ ναι. ενθουσιασμένη Αλλά όχι όμως και ότι ήταν άσκημα Έτσι. Ήτανε καλά Και με τη μουσική υπήρχε κάτι στην οικογένεια Κάποιος που ασχολη... ε, ε, είχε ασχοληθεί με τη μουσική Με τη μουσική ουδής είχε ασχοληθεί και εγώ, ναι, και, και εγώ ξεκίνησα πρώτα με στίχο δηλαδή, και, Βέβαια πήγαινα στο 2. Mm -hmm. ε, και ένα οδύο εκείνα πιάνω και έκανα και θεωρία της μουσικής και τα λοιπά και τα λοιπά. ξεκίνησα έγραφα στίχο και από, από φοιτήτρια δηλαδή και πιο μικρή από το σχολείο και μετά άρχισα και έγραφα και τη μουσική, κάπως έτσι μπήκα τυχαία δηλαδή αυτή ήταν η σειρά δηλαδή ναι. ε, ως φοιτήτρια της φιλοσοφικής ε, να πούμε της, θεολογικής. Κόσμο, της θεολογικής συγγνώμη ναι. ε, εκεί ήταν η πρώτη φορά που ουσιαστικά έγραψες, μελλονποίησες στίχο σου, ε. Ναι. Λέει πολλά για μένα, γιατί έχει να κάνει με την έκφραση που βγαίνει με λέξεις, με λόγια και γιατί πιστεύω ότι ένα τραγούδι ε, μπορεί να είναι η μουσική αυτή που το απογειώνει, αλλά είναι ο στίχος αυτός που το βάζει στην καρδιά μας και που το κάνει και διαχρονικό. Δεν ξέρω ναι, και το εγώ το πιστεύω που χαρακτηρίζει δηλαδή. Ο στίχος mm -hmm. χαρακτηρίζει ένα τραγούδι, δηλαδή αν πάρεις μια μουσική την απογυμνώσεις από το στίχο και τις βάλεις άλλο στίχο μπορεί να να πέσει τελείως στα αυτιά μας Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό Απ' την άλλη μεριά όταν ήμουν μικρός και μαγευόμουν από κάποια ξένα τραγούδια που δεν είχα ιδέα τι λέγανε εκείνη την εποχή έλεγα ότι ο στίχος εντάξει, αφού δεν καταλαβαίνω και τι λέει Α, απ' την άλλη όταν ε, Διάβασα, κατάλαβα Μερικά τραγούδια τι λέγανε ε, Λιγάκι απομυθοποιήθηκαν ναι. <laughs> κάτι, κάτι ερωτικά τραγούδια Τον Σκόρπιον α πούμε που ναι, ναι. Όταν έλεγα, Όταν κατάλαβα Τι απλοϊκά <laughs> λόγια ήταν αυτά Κάπου λίγο πέσανε Στην εκτίμησή μου Θέλω να βάλουμε ένα κομμάτι Αλλά δεν θα σε ρωτήσω Έχω ετοιμάσει ένα που αγαπώ Εγώ προσωπικά από την τελευταία σου δουλειά να το ακούσουμε Αυτό Και εμένα αυτό θέλω να πω ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το δίσκο Γι' αυτό χαίρομαι δηλαδή που σ' αρέσει Αλήθεια, Αλήθεια. <laughs> Carpe diem λοιπόν όμω τίποτα δεν είναι αρκετό και δεν μα φτάνει ήταν μια εποχή που χαιρόμουν μόνο που θα γόραζα φουστάνη Τώρα όσο μεγαλώνω την απέτησή μου ακριβά θα την πληρώνω Κάτι έχω αφήσει πίσω ένα κοριτσάκι που ζητάει πάλι να το αγαπήσω Καλά, μα εμείς χαζεύαμε αλλού Καρπεντή εμ Είχες το λαιμό σου Χτυπημένο ένα μαύρο ταντού Καρπεντή εμ Τέλειωσαν τα αστεία Και η λέξη ευτυχία βάζει από παντού. Κολόνια σου και με στην νοσταλγία Θέλω να με νιάξει λίγο Την παρέτησή μου να υποβάλλω και να φύγω Να αισθανθώ το φρέσκο αέρα Να μου ψιθυρίζεις στο αυτή Σήκω και άντραξε τη μέρα Καλά, μα εμείς χαζεύαμε αλλού Καρπεντία Είχες στο λαιμό σου Χτυπημένο ένα μαύρο τατού Καρπεντία Τέλειωσαν τα αστεία Και η λέξη ευτυχία βάζει από παντού Όχι από αυτά που πολλοί παίζονται έτσι δεν είναι Ναι δεν έχει παίχθει καθόλου θα έλεγα ε, Και είναι αγαπημένο πάνω από όλα για αυτά που λέει Αλλά και μουσικά με αγγίζει πολύ Δηλαδή σαν μελωδία ναι. Να πω εγώ στου ακροατές μας Ότι η ευσταθία είναι εδώ Παρότι όπως ξέρετε στην εκπομπή αυτή α, Έχουν βήμα κυρίω άνθρωποι που ξεκινάνε με τη μουσική ή τέλο πάντων Δεν ανήκουν σε αυτούς που Τα μίντια Τα έψουν Τα μέσα μαζικής εξαπάτησης ναι. <laughs> ε, Παίζουν και Πρόθουν Αυτό ξαναπέστον Αλλά η ευστασία είναι, Δεν είναι σε αυτές τις κλικές Μπορεί να έχει κάποιου ε, Κάποιους ανθρώπους Την αγαπούν και την υποστηρίζουν Αλλά Ω ένα τραγουδοποιός, γιατί αυτή είναι η ιδιότητα που ναι, με ενδιαφέρει ε, πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι σε μια τραγουδίστρια δεν είναι έτσι, η ευσταθία γράφει τη, τους στίχους, τις μουσικές ε, τα άλμπουμ που κάνει έχουν ένα concept έτσι, και σε αυτό ήθελα να μου πεις το τελευταίο σου άλμπουμ που κυκλοφόρησε το... το 2010 το 2010 το κυκλοφόρησε, έτσι ναι, το είμαι λίρα. καλό παιδί δεν είναι το... παιδί. Ναι, είναι πολύ καλό παιδί από τη Λύρα η οποία λύρα τώρα ε. ναι άσπα <laughs> Ας, ας μην το αφεντικό μπήκε πίσω από τα κάγκελα <laughs> ένα, ιστορ ένα ιστορικό label ιστορικό, Το οποίο ναι. κρίμα για εκεί που έφτασε Είναι γενικά κρίμα για εκεί που έφτασε όλη η δισκογραφία Όχι, όχι μόνο η λύρα Τώρα πια είναι ε, Do it yourself, έτσι, τα πάντα Do it yourself, αλλά δεν ξέρουμε αυτό που οδηγεί γιατί, γιατί υπάρχει μια ανεξέλεγκτη χρησιμοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησία πια ναι. δεν, δεν υπάρχει ένα έλεγχος δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να κατεβάσει τα πάντα να δει ταινίε. με αποτέλεσμα να χάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι τη δουλειά τους από, έναν, από το πνευματικό δημιουργό, το σεναριογράφο, το σκηνοθέτη μέχρι, μέχρι το ντιβιντάδικο, το, το δισκοπολείο και όλα αυτά και πολλοί έχουν την λαθασμένη εντύπωση ότι οι καλλιτέχνες... Δεν, δηλαδή βγάζουν λεφτά, δεν έχουν ανάγκη από αυτό το πράγμα. Που μπορεί να βγάζουν κάποιοι ακόμα, ακόμα κάποιοι σε συγκεκριμένο είδο μουσική. Αυτό θέλω να πω οτι αυτοι αυτή είναι 5-10 ναι, ονόματα. Που και αυτοί έχουν βγάζουν πολύ λιγότερα. Δεν βγάζουν πια ναι, αυτά που βγάζαν. Αλλά θέλω να πω ότι ένα τραγουδοπείο, όπω είσαι, εσύ, θα κάνει κάποιε εμφανίσει στον χρόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζει από αυτό. Ναι, δηλαδή, έχει γίνει πολύ τουλάχιστον... η κατάσταση τώρα για να είναι είμαστε ειδικρινείς. Είναι οριακό. Πολύ οριακό. Ε, το θέμα όμως είναι αυτό που με ανησυχεί εμένα δηλαδή, είναι ότι ε, σπρώχνουν τον κόσμο στην πειρατεία και στην κλοπή τη πνευματική ιδιοκτησίας και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τα λεφτά θα τους τα πάρουν μέσα από την τσέπη γιατί μπορεί να μην δίνουν λεφτά για το CD που το άξιζε κιόλα, και ειδικά τον τελευταίο καιρό που είχε πέσει και πάρα πολύ η τιμή του, ναι. ή για ένα DVD, mm -hmm. αλλά θα τα δώσουν για το κομπιούτερ τους, για τα συστήματα που παίρνουν, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Ε, όταν ε, ε, ε, μείνουν έγκλειστοι μέσα στου τέσσερι τείχου. Με λίγα λόγια, οι μεγάλε εταιρείε θα, θα τα πάρουν από ναι. άλλου δρόμου. Από άλλου δρόμου θα χάσουν και όχι μόνο, και πάρα πολλού κόσμου που δούλευε μέσα σε όλα αυτά. Mm -hmm. Δηλαδή, θα χάσουν δουλειά του χιλιάδε άνθρωποι, εκατομμύρια, θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα τα παίρνουν οι εταιρείε, γιατί δεν θα χάνουν οι μεγάλε που, που θα πουλάνε ναι. ξέρω, ο κομπιούτερ, προγράμματα, όλα αυτά. Θα συμφέρει διότι θα, κλ... θα κρατάνε τον κόσμο κλεισμένο στα σπίτια τους γιατί πλέον δεν θα μπορείς να πας ούτε μέχρι το περίπτερο ούτε μέχρι το DVD να πάρεις ένα, ναι. ένα DVD. Οπότε εντάξει, είναι συμφέρει το σύστημα. Απλά εγώ θέλω να φωτίσω λίγο και την αλλιόψη του νομίσματος γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν και ευθύνε και στου ανθρώπου που υποτίθεται πρέπει να προστατεύουν τους δημιουργούς. Δηλαδή θέλω να πω... Ότι θα ήθελα, π.χ. από την ΑΕΠ, που να, ναι. να έχει κάνει κάποια πράγματα νωρίτερα. Μην περιμένει η εξελίξει να την προλάβουν και να. Επίση, να μην. Ε, πώ να το πω. στοχεύουμε αφ... καθαρά στο θέμα τη πειρατεία, αλλά να δούμε και άλλε παραμέτρου που έχουν να κάνουν με διαφάνεια, ναι. ε, με τα πνευματικά δικαιώματα. Ο... Δηλαδή, υπάρχουν ναι. θέματα. Όλοι αλλά... κάνανε λάθη. Δεν μπορώ να ναι. πω ότι φταίνουν αυτοί και δεν φταίνουν οι άλλοι. Mm -hmm. Το θέμα όμως είναι ότι εκεί που οδηγούνται τα πράγματα είναι πολύ ανησυχητικά και θα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι εμείς που χειριζόμαστε το ίντερνετ και προσπαθούμε να βρούμε τζάμπα, τραγούδια. Ναι. Είναι δηλαδή πνευματική διοκτησία... Κάτι σαν να έχει απλά το σπίτι σου που είναι στο όνομά σου και να μπαίνει οποιοδήποτε μέσα να κάθεται, να τρώει, να πάει στην τουαλέτα, αυτό, να κοιμάται, ναι. να φεύγει. Ο επόμενο, δηλαδή μια αυθαιρεσία να μπαίνουν όσοι. Θα μπορούσε να το, να το χωρέσει ο νους σου, αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν μια κατάσταση ε, αρπαγής αυτό το πράγμα, λασίας. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα και δύσκολο. Και σκέφτομαι να κάνω και μια εκπομπή καθαρά γι' αυτό. Δηλαδή, να, και εσύ αν έχει τη διάθεση και άλλοι άνθρωποι να μιλήσουμε καθαρά γι' αυτό. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν κάποιο είχε τα, τα αντικείμενα, τα πράγματα, την περιουσία του έξω στον δρόμο, mm -hmm. την άφηνε για κάποιο λόγο. Ε, εσύ θα, θα του έπαιρνε τα αντικείμενά του, α πούμε. Εγώ δεν θα το έκανα. Δεν θα, δεν θα το έκλεβα, έστω και αν είναι αφύλαχτα. Ναι δεν, μπο δεν μπορεί να βγει κανένας ναι. γιατί ε, κάπου αυτά ευσταθία είναι λίγο ακατανόητα Ειδικά για την πολύ νέα γενιά η οποία έχει ε, το θεωρείο δεδομένο αυτό ναι. ε, Κάτι που δημιούργησε κάποιος δεδομένα το, πε το παίρνω είναι, ναι. ε, μου ανήκει έτσι. Ναι αυτό σκέψω όμως αν όλοι δημιουργοί λέγανε ότι πλέον δεν γράφουμε τίποτα Δεν δημιουργούμε, δεν γράφουμε ταινίες, δεν κάνουμε τίποτα ε, πώς θα ήταν ο κόσμος μας γιατί από τη δημιουργία ξεκινάνε όλα δεν, χωρίς το δημιουργό δεν υπάρχει ούτε τραγουδιστής ούτε μουσικός ούτε κανείς βασικό λοιπόν είναι αυτό να ξεκαθαρίσει ο κόσμος ε, το ότι είναι άλλο πράγμα ο δημιουργός και είναι άλλο πράγμα το όνομα και να. ο τάδε τραγουδιάρης ή τραγουδιάρα που δεν έχει ανάγκη κτλ είναι τελείως διαφορετικό ένας άνθρωπος Δηλαδή, σκέφτομαι τον Μάνο των Ελευθερίο πούμε, ο οποίο. Ναι, ο άνθρωπο, ε, τι σύνταξη να έχει, δεν ναι, ξέρω αν ναι. έχει κιόλα, αλλά περιμένει από κάποια τέτοια δικαιώματα να ζήσει. Και Εάν όχι μόνο άνθρωπος, η δημιουργία, είναι... όπω ξέρει, είναι, είναι μια έτσι, σπαρακτική διαδικασία. Δηλαδή, σε, μπορεί να σου βγαίνει κάτι εύκολα, μπορεί όμω να, να σε ταλαιπωρήσει και πάρα πολύ καιρό. Mm. Δεν ξέρει ποτέ πόσο μπορεί να ταλαιπωρηθεί ένα άνθρωπο για να γράψει. Α βάλουμε ένα κομμάτι ακόμη επειδή όπως έχεις πει και έχω διαβάσει κάπου ότι τα τραγούδια σου είναι σαν ταινίε μικρού είναι γεμάτα εικόνες έχουν μια ιστορία τα περισσότερα μια Είναι δηλαδή, ναι μια υπόθεση υπάρχουν κάποια τραγούδια που έγραψες γιατί ε, κάποια πράγματα ή καταστάσεις ή κάποιοι άνθρωποι σε έκαναν να, να προβληματιστείς, να θυμώσει, να αγαπήσεις ε, να έχεις κάτι λοιπόν Μπορεί να σκεφτεί ένα τραγούδι που το έγραψε. του χάρη, γιατί είχε θυμώσει με κάτι. Mm, τώρα, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Από το θυμό, συνήθω δεν μου ξεκινάνε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο θυμό. Δεν σε, ε... σε βοηθάει, σε οδηγεί σε, ναι. καλά, σε καλά μέρη. Συνήθως υπάρχουν άλλα συναισθήματα Μπορεί να υπάρχει και μία δόση θυμού Αλλά σε δόσεις Όχι... Δεν ξεκινάει mm -hmm. ένας ατόφιος ε, Καθαρός θυμός Να σε οδηγήσει κάπου καλά Ποτέ Ας βάλω τότε ε, Τον έρωτα τον αιμοβόρο <laughs> Να το ακούσουμε να, ναι, ναι, Ο οποίος στη λέξη αιμοβόρος μπορεί να έχει Και κάποιο θυμό από πίσω Αλλά ε, δεν είναι ακριβώ έτσι Για ακούστε και θα καταλάβετε Φίλο, πω στην πόλη μα κυκλοφορούν κάποια βαμπύρδι ψασμένα. Δεν τον πίστεψα και του είπα τον αυτά που παίρνει τα λιγμένα. Πώ <Ος> που ήρθε εκείνη ώρα και συνάντησα εσένα με το πλεμά σου, το όμορφο. Το σκοτεινό, το φω τη ημέρα δεν μπορούσε. Αλλά ούτε και τα σκόρδα, με το θεό. Σ' ερωτεύτηκα και ας κατάλαβα πως ενδιέφερε μια φλέβα Στον άσπρο μου λαιμό και όχι μόνο αυτό Μα σου προσφέρθηκα, ευχαριστώ να γινόμουν το δικός Και το μόνο που με ενδιαφέρε ήταν αυτό. Πώ μπορούσα να σε έχω όσο πιο πολύ γινόταν. Και το θύμα, το δικό σου να είναι το αποκλειστικό. Κάτι τέτοιες ιστορίε όσο και να προσπαθήσει. Δυστυχώ ποτέ δεν έχουν έζη τέλο φυσικά. Μάλλον φταίει του ανθρώπου, την περίεργη φύση. Που γουστάρει κατά βάθο κάποιο να την πειρανά. Μια μέρα ίσως πήγες άλλη χώρα Για να βρει ένα καινούριο ανυποψία στο κορμί Και μετά από το κλάμα και το πέρθος μου για σένα Είχα στεγνώσει Κι είχα γίνει κι εγώ ένα βαμπύρο όπως κι εσύ Ένα βαμπύρο αλλά να βάλω ακόμη ένα κομμάτι το οποίο είναι ε, του Βαγγέλη Γερμανού αλλά ακούστε πως έχει διασκευαστεί. Το μου υπάρτιά μου κούλα να βρε το βέντι πρέτσι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 Γερμανού, σωστά, με τον οποίο, ε, είχα έχεις, συνεργαστεί σε πολλά Ναι, είμαστε φίλοι με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη, ο, οπότε... ο Γερμανό, πήγαινε στο ίδιο σχολείο που πήγαινα και εγώ, στον πύρα, Α, στην πυράστη. Μάλιστα. <χει> Είναι πυραιότητο, ξέρω αυτό. <χει> Μάγκα. <χει> Ακριβώ. <χει> και είχα, ναι, είχαμε συνεργαστεί, μου το έδωσε πολύ, ε, χωρί κανένα, μια δεύτερη σκέψη <χει> το τραγούδι που το ζήτησα. Πάρε, λέει, η ιδέα έχεις. σου έγινε α, Την εποχή που συνεργαστήκατε Ή το είχες κάνει από πριν Το είχα κάνει στα live μου Το έλεγα στα Αχα. ιταλικά ε, Η Κριστίνα Μπιάνκη μου είχε γράψει τους στίχους ε, Ήταν συνεργάτης μου χρόνια και Ιταλίδα Οπότε της λέω γράψε κάτσε και γράψε τώρα <laughs> Οπότε βγήκε α... αυτό Μετά το άκουσε και ο Βαγγέλης Του άρεσε ναι. Και το λέγαμε και όλα στο live μαζί αυτό το... και... και έχω να παρατηρήσω ότι Πέρα από την αλλαγή της γλώσσας Δηλαδή ότι είναι στα ιταλικά ε, Έτσι όπως το ακούς Έχει πάρει έναν φρέσκο α, Αλλιώτικο αέρα ε, Με την έννοια ότι πιστεύω ότι Μια διασκευή ο υπαρξή τη της είναι να, να δίνει κάτι νέο δε, ε, Ναι είναι αυτό νόημα, δηλαδή, αλλιώς ναι, Τι νόημα έχει να είναι. να είναι διασκευή να γίνει μια διασκευή το θέμα είναι ότι η προσθέτηση είναι σαν μια καινούρια δημιουργία Ακριβώς ε, Βέβαια έχω ακούσει πολλές διασκευές τώρα Είναι η εποχή αυτά τα τελευταία χρόνια Μας έχουν τρελάσει στη Αυτό διασκευή Αυτό θέλω να σου πω με ενοχλεί Και Γιατί... μένα δηλαδή πολλές φορές δεν δε χρειάζεται τόσο πια ε, είναι, Νομίζω ότι όλα έχουν ένα μέτρο ναι, δεν σου κρύβω και μενα μου είχαν προτείνει τότε που έβγαλα το, το CD μου, κάνει και αυτή τη διασκευή για να δώσεις το δίσκο και τα μα έχω ρε παιδιά 150-200 τραγούδιες στο συρτάρι μου ναι. ε, θέλω να βγάλω καινούρια πράγματα α να αξίζουν, αξίζουν άλλη κουβέντα αλλά γιατί το να. Για το να, να του δώσει κάτι άλλο. Ναι, έτσι, εκ του ναι. Είναι εκ του ασφαλού. λέει, α, μια διασκευή που έχει ακουστεί ήδη. Οπότε θα είναι μια επιτυχία δεδομένη. Ναι, έχουμε κάτι σίγουρο. Το θα σιγουράκι μα, α ναι, ναι, ναι, ναι, πούμε. Ναι. Αυτό. Ε, αλλά εντάξει, αν είσαι καλλιτέχνη, δεν επαναπάδοσε αυτό. Σωστά. Θέλω να πάμε. Στο κάτι θα συμβεί Αυτό είναι από το άλμπουμ του 2005 ναι, Το χωρίς είναι. εσένα η ζωή θα είναι Πριν το ακούσουμε Να συζητήσουμε κάτι να μου πεις ε, Για κάθε καλλιτέχνη υπάρχει ε, Το σημείο εκείνο Που παίζει το σημαντικό ρόλο Για να Εκτοξευτεί Α το πω έτσι Δηλαδή ε, αυτό μπορεί να είναι μια συνεργασία Μπορεί να είναι κάποιος άλλος καλύτερης πιο γνωστός Που τον ανεβάζει στη σκηνή Μπορεί να είναι χίλια δύο ναι. πράγματα για τον καθένα Εσένα ήταν η συμμετοχή σου Στο, στο φεστιβάλ, φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη; ναι. Ένα φεστιβάλ το οποίο είχε σταματήσει Για πολλά χρόνια το... ναι. τότε να Και νομίζω Του κάνουν μια αναβίωση Σε εκεί τελείωσε σταμάτησε τώρα. στο 90 κάτι Και mm -hmm. κάτι και, ναι, και το πρώτο μετά αναβιωμένο φεστιβάλ, αναγεννημένο ναι, μάλλον, ναι. ήταν το 2005. Και αυτό πάλι για λίγα χρόνια ναι. κράτησε ναι, και ναι, μετά το παρατήσανε ξανά. Ε, παρόλα τα πολύ άσχημα που, που κατά καιρού ακούγονται για το φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη, εγώ έχω να πω ότι οι καλλιτέχνε που θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους, του, το πώ και πώ αυτό το πράγμα. Όσο και αν είχε. Χάσει την αξία τόσο και αν υπήρχαν ναι, διάφορα σενάρια. Ναι, εγώ, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, αυτή η επίθεση και το ότι πάει να γίνει μία προσπάθεια και ξαφνικά όλοι τρέχουν να ρίξουν λάσπη και να την κριτικάρουν. Δεν ξέρω να μπορεί και... να σταθεί. Τώρα είναι πιο ωραία που δεν έχουμε. Έστω ναι. αυτό το φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό δηλαδή... το πράγμα είναι το ίδιο του Έλληνα, νομίζω. Ξεκινάει κάποιο. Δεν έχει τώρα. Πρέπει να πάει δηλαδή την τακτική δηλαδή, καλά, σαν reality. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και, και που πάνε στα reality και αυτό. Ναι, με τι σχέση έχει ένας διαγωνισμός Τραγουδιού ε, Παρά τα όσα εγώ έχω να από διάφορα πράγματα Αλλά πέρα από αυτά ε, Τι σχέση έχει ένας διαγωνισμός Τραγουδιού με ένα πράγμα που ε, Δεν βγάζεις μόνο τον εαυτό σου Τον το, το καλύτερο ναι. πόσο αυτό, Αλλά βγάζεις και άλλα πράγματα Πουλιές αλλά... Ναι, δε, ναι, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να, να συμβεί όλο αυτό Θα έπρεπε να το αφήσουν να πάρει ανάσα το, όλο το πράγμα mm -hmm. Δηλαδή ε, είναι πολύ θλιβέρο να έχουμε μόνο μια Eurovision Και αυτή η κακομυριασμένη ναι. και... Θα μιλήσουμε αργότερα ε, για την Eurovision Αλλά ε, σε αυτό το σημείο Θέλω να σου πω την άποψή μου για το λόγο που παρότι δεν κέρδιες το διαγωνισμό, τρίτη θέση είχες, ε, παρόλα αυτά από εκεί έγινε το μπαμ και άρχισε να, ναι. να, να, να κάνεις την πορεία που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι επειδή η ελληνική κοινωνία είναι πολύ συντηρητική, μια απλή κουβέντα... Γιατί είναι μια απλή κουβέντα ναι. ρε παιδί μου ε, Στο τραγούδι σου έλεγες ότι ε, Χωρίς εσένα η ζωή είναι, Σκατά, Δεν έχει νόημα έτσι, ναι, Δεν ναι. έχει νόημα Είναι σαν ένα άνοστο ζαμπόν χωρίς λιπαρά είναι... ναι. Λοιπόν αυτό τώρα Χτύπησε τον Έλληνα γιατί, γιατί παρότι ε, Περνιόμαστε για ξέρω, <laughs> Προοδευτική ανοιχτή κοινωνία εγώ Πιστεύω ότι είμαστε βαθιά συντηρητικοί Δε, Δεν νομίζω ένα τέτοιο Στοίχος σε μια Έχουμε, πόρα, έχουμε, χτύπα, τις, πάλι. έχουμε τις προοδευτικές δυνάμεις Έχουμε όμως και το, συντυ... το βαθύ συντριτισμό Εντάξει δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό Και εμένα αν με ρωτήσει. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα κολλήσουν σε αυτή τη φράση Γιατί ναι. είχα πολύ χειρότερες μέσα ναι. Ας πούμε, ας πούμε ναι, τα ιδίλια το, του κόλλου ναι. Το οποίο βιώνουμε καθημερινά <laughs> Το οποίο δεν έχει τόσο, όσο... ε, Ναι, το οποίο βιώνουμε καθημερινά Με, με τις ειδήσει του lifestyle που βλέπουμε Με τις δικές μας σχέσεις Που πολλέ φορές ε, καταφεύγουμε σε ιδίλια του κόλου Για να ε, για Από ανάγκη α, ε, ναι, <laughs> και από ανάγκη για να μην μείνουμε μόνιμα Ας ναι. πούμε και όλα αυτά Δηλαδή ήταν μια το μη στην καθημερινότητά μα όλο αυτό, του, του σύγχρονου άνθρωπου. Ανθρώπου. Ναι. τέλος πάντων, έχει και τα καλά του αυτό το πράγμα, γιατί αν δεν είναι ορισμένοι δεν είχαν ξυνήσει, α το πούμε έτσι, ίσως δεν θα γινόταν και. δεν θα πετάνε και κάπου τα φώτα της δημοσιότητας σήμερα. για να βγει σήμερα μια τραγουδοποιό η οποία έχει γράψει α, πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, ξεχωρίζουν, παρότι είσαι. Εντάξει, oh, δεν έτσι, ήταν και δεν τόσο, είσαι... δεν είναι δεν ήταν και κάτι πρωτότυπο. Εγώ ξέρω τι θέλω να σου πω και τι εννοώ, Ότι εκατό φορές να ακούω πράγματα που, που είναι ε, απλά στα νοήματά του, αλλά μεταφέρουν εικόνες έχουν μια ιστορία και δεν είναι και ότι. Ε, δεν γράφουν όλοι έτσι. Από το να ακούω βαθιά νοήματα, βερβαλισμό και στο τέλο να λες, τι θέλει να πει ο βίτη. Ναι, ναι, αυτό ακριβώ. Εντάξει δεν ήταν κάτι πάντως καινούριο όλο αυτό που έκανα Δηλαδή στη δεκαετία του 80 υπήρχε πολύ έντονο ο στίχος Ο καθημερινός, ο ουσιαστικός ναι. Δηλαδή και η Αφροδίτη Μάνου που η έχει αρλέτα. γράψει Η Αρλέτα, η Μαριανά Μελίνα Κριαζή δηλαδή που της έχει γράψει και τους στίχους mm -hmm. Μελίνα Τανάγρη, ο Λουκιανός, Ναι. Ο Σαββόπουλος έχει γράψει υπέροχους στίχους Που είναι άμεση και δεν έχουν να κάνουν με το θολοκουλτουριάρικο αυτό που ναι. λέμε Εντάξει, δεν ξέρω Τώρα είναι, αυτό είναι θέμα συντηρητισμού Ναι αυτό που σου έλεγα. Είναι ακριβώς αυτό ε, Θα ακούσουμε το Κάτι θα συμβεί ε, Εσύ είχες βέβαια ένα δίσκο Πριν από το φέστιβάλ Πριν από το 2005 Το, οποίο... το Φιλανθρωπικό καλά. Το Φιλανθρωπικό καλά. Το οποίο το μάθαμε αργότερα Ναι Έτσι, Και είχε κλείσει και η Βόρνερ, ναι. Το κακό ήταν mm -hmm. Και δεν, αυτό δεν κυκλοφόρησε έκτοτε Ναι Το κάτι θα συμβεί Α, Το ακούμε τώρα και επαναρχόμαστε Τι από την αρχή. Και έχω μαζέψει τα χαλιά Και στη δουλάπα μου έχω κλείσει το χειμώνα Με σχέδια πολλά κι όνειρα καλοκαιρινά Αυτό μυαλό μου φύγαν όσα με πληγόνα Για τη ζωή Το καλοκαίρι, παιδί, αλλάζουν, αλλάζει η θερμοκρασία, αφορά Να. με τα λιγότερα πράγματα, είμαστε πιο ανοιχτοί και περιμένουμε τον έρωτα, έτσι. Περιμένουμε. Βέβαια α... τα ακτοπλοϊκά έχουν ανέβει πάρα πολύ, πολύ. <laughs> ε, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα επιβιώσουμε. Ε, εντάξει, δεν λέω ωραία εποχή το καλοκαίρι, αλλά... Εμένα προσωπικά μου αρέσουν οι αντιθέσει. Δηλαδή, μια καλοκαιρινή βροχή ή ναι. μια χειμωνιά στην Ιλιακάδα. Και, <laughs> ε, και οι αλλαγέ, α πούμε, όταν έχει τη συνεφιά ξαφνικά ναι, ναι. η άνοιξη που μπαίνει, και το ανάποδο, όταν έχω βαρεθεί τη ζέστη και το ναι, σκάο και με αυτό που έρχεται μια ψύχρα φθινοπορεινή. Παρ' όλα αυτά, πράγματι, ε, όλοι είναι πιο ανοιχτοί στον έρωτα το καλοκαίρι, αλλά νομίζω τα πράγματα τα ωραία δεν έρχονται όταν τα ζητάς Δηλαδή, έχω κάνει ταξίδια που έλεγα θα περάσω υπέροχα και ήταν μάπα. Ναι. Ή θα πάω εκεί και θα είναι Αυτός φανταστικά. Όχι, δεν είναι ότι Ή διακοπέ. Και και καλά πρέπει να περάσω υπέροχα και δεν ήταν τίποτα. Και τα ξαφνικά ήταν αυτά που θυμάσαι. Και λες... Τελικά τίποτα δεν περνάει από το χέρι μα. Όπω περνάνε όλα, δεν περνάει και τίποτα. Έχω παρατηρήσει. Ναι, ναι, ναι, σωστά. <laughs> ε, το πιστεύει αυτό που συζητάγαμε που ναι. είχαμε ξεκινήσει. Ότι δηλαδή, αν θέλει κάτι πολύ. Το σύμπαν σε συνωμοτήσει και θα γίνει Ή θα σε γράψει Εκεί που δεν βγαίνει Πιστεύω ότι Τη στιγμή που θέλεις κάτι Και κάνει ό,τι μπορείς γι' αυτό Ανεβαίνουν και οι πιθανότητες Ανεβαίνουν οι πιθανότητες Και έχεις την Πρέπει να μην το ζωρίζεις πολύ Δηλαδή εφόσον έκανες ό,τι μπορούσε. Αν είναι να γίνει θα γίνει Αυτό πιστεύω Δηλαδή δεν έχει νόημα να κάθεσαι να, να σκάς για ναι. κάτι Και γενικά ε, παρότι η λογική μου στα πράγματα με οδηγεί mm -hmm. Αν τα με τη λογική ε, Μου έρχονται πολύ απεισιόδοξα πράγματα Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα, Ας πούμε για την κρίση της σημερινή Θα περάσουν πολλά χρόνια Για να, ναι, να σηκώσουμε ξανά κεφάλι Ή ότι ξέρω εγώ Δηλαδή η λογική μου οδηγεί σε πολύ απεισιοδοξά πράγματα αλλά απ' την άλλη ε, το να σκέφτεσαι απεισιοδοξά μπορεί να είναι πιο λογικό και το να σκέφτεσαι αισιοδοξά να είναι πιο ανόητο αλλά καλύτερη η ανοησία ε, γιατί δεν νομίζω να έχω να κερδίσω τίποτα με την απεισιοδοξία συμφωνείς ε, Κοίταξε, ακόμα και με τη λογική να το πάρεις, να σκεφτεί λογικά ε, καλό θα είναι να μην βάλουμε στο κέντρο του κόσμου το, Τον εαυτό μας Δηλαδή δεν είμαστε εμεί στο κέντρο του κόσμου Δηλαδή το αν δεν μας έκατσε μια δουλειά Ή αν δεν έγινε κάτι όπως το θέλαμε mm -hmm. Είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που περνάει ο πλανήτης Αυτή τη στιγμή ναι. Οπότε αν σκεφτείς ότι υπάρχουν χιλιάδες πράγματα Πολύ πιο σοβαρά Το βουλώνεις και κάθεσες στα αυγά σου που λένε. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση Δηλαδή Κάτι χαζές, μικρές δυσκολίε Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν οι σοβαρές Απλά δηλαδή... ναι, δεν πρέπει να είμαστε εγωκεντρικοί Δηλαδή το ότι ας πούμε Εμείς είμαστε η αρχή και το τέλος mm -hmm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα Ούτε θα χάσει το, το κόσμος από εμά, Ούτε θα κερδίσει κάτι το νοματικά. θέμα είναι, ναι, και επίσης ναι. πρέπει να, να φύγουμε και από την, ε, αυτή την οτροπία που είχε ο Έλληνα μέχρι τώρα, ότι όλα μέχρι την αυλή μας και από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει τίποτα. Ναι. Δηλαδή τώρα προσπαθούν να κάνουν πράγματα ε, εδώ και χρόνια. Δηλαδή, θέλανε από χωματερές, από κέντρο λαθρομεταναστών. Ε, ε, μετά θέλανε να κάνουν για την κάψη των νεκρών. Το, αυτό απαγορεύτηκε. Δηλαδή, κανένας δεν θέλει. Απ' τη μία απαιτεί Ελλάδα να πάει μπροστά Αλλά κανείς δεν θέλει Ένα τέτοιο πράγμα δίπλα στο σπίτι του ε, Να γίνει δε, ε, Δεν γίνεται όμως Δεν μπορώ αυτό. να διαφωνήσω σε αυτό που λες Θέλω μόνο να βάλω μια παράμετρο ε, Στη σκέψη σου Ότι επειδή ε, όλα αυτά που είπες Και πολλά άλλα το Αυτό το ελληνικό κράτος Τα κάνει, δεν τα κάνει Πολύ α, ε, ξαφνικά ναι. Και κυρίως προεκλογικά και ε, ναι, κυρίως, Χωρίς σχέδιο Χωρίς αυτό ε, ε, είναι σαν να ρίχνει λάδι στη φωτιά Αυτό το δηλαδή το, ε, Μακριά από μένα Και να γίνουν Ναι να γίνουν ε, αλλά δεν θέλω όμως Το, δηλαδή, το ενισχύει δηλαδή. αυτή η στάση του κράτου, Δηλαδή όταν ας πούμε το Τα κέντρα λαθομεταναστών Τόσα χρόνια ναι. ε, δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως Ακριβώς ε, Δεχόμαστε Είναι μια κοροϊδία σίγουρα ε, ή... ή αυτό με την κερατέα που συμβαίνει επί χρόνια ναι. Δηλαδή κάντε αυτό που ε, ε, Η σωστή, το σωστό δεν έχει γίνει ένα κέντρο, ένας τόπος υγειονομικής όπως πρέπει να γίνει Έτσι. τα φύ, φύς, θέλουν να καταστρέψουν ένα μέρος και να το κάνουν χωματερή απλά. Ναι. Θέλει δηλαδή και λίγο ε, οργάνωση, λίγη προετοιμασία. Βέβαια, προφανώς δεν έχει εμπιστοσύνη ο, ο πολίτης στο κράτος. Ακριβώς. Αλλά δε φταίει όμως και το κράτος όταν ψηφίζουμε επί χρόνια τα ίδια κόμματα, τα συνέχεια. Εγώ έχω πει ότι περιμένω αυτές τις εκλογές για να αποφασίσω να θα φύγω στην ναι. Ελλάδα Δηλαδή αν δω πάλι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα είναι θα έχουν ποσοστά, ποσοστά ναι. σημαντικά Τότε θα πει ότι τελικά δεν είναι τα πράγματα δηλαδή, Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι Ναι, δεν είναι... ας πούμε. Εντάξει, θα ήταν μεγάλη απογοήτευση ε, Να πάμε την κουβέντα μα λίγο... Στο βιβλίο που έχεις γράψει Ο τίτλος του είναι α, Το διαβάζω έτσι Μα. Δεν το έχω δει Ήθελα να προλάβω μύθος. να το διαβάσω Μα, το πω εγώ Αλλά, να... αλλά δεν, δεν το προλάβω Να μπορώ. σε διευκολύνω ε, ε, Τέρμα για σήμερα ο μύθος Απλά και μόνο από τον τίτλο του ε, mm. ε, Κάτι μου λέει ότι έχει να κάνει το lifestyle Με αυτό το Τα, τα τελευταία χρόνια που μας α, Αυτή η κοστοπουλέη Και να το πω έτσι Τάση ναι. στα πράγματα που έχει μεγαλώσει κάποιου ανθρώπου. Πάντω, να σου πω μεγάλη χάρη του Κοστόπουλου να, να χαρακτηρίζει κιόλα ολόκληρη αυτή την τάση. Ε, απ' τη μία είναι και λίγο αστείο ένα άνθρωπο να το έχει κάνει όλο αυτό το κακό. Ναι, δεν το νοούσα ε, έτσι. Δίνουμε ε. μεγάλη αξία κιόλα. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Κατάλαβε ναι, αυτό. Αυτό ναι, το κλίνω. Ναι, είναι πρωτοπόρο το, το κλικ και τα. Ναι, καταλαβαίνω. Καταρχά, αυτό ο τίτλο είναι από ένα τραγούδι μου, τη Δυσδεμόνα. Που λέω Αλλάζω ρούχα, αλλάζω ήθο, για σήμερα ο μύθο είναι από ένα στίχο. Ναι, και. Ε, τη... ναι, και... Γιατί δεν έχω ενότητα μετά να ah. με συζητήσουμε. <laughs> λοιπόν. Πάντω έχει σχέση το βιβλίο σου έχει, με, με αυτό που λέω, έτσι, δεν είναι. Έχει σχέση το βιβλίο και γενικά τα τραγούδια μου μέχρι τώρα με αυτή την. Mm -hmm. ε, στάση ε, ζωή. Αν. Ε, θα ήθελα να το συμπυκνώσω, θα έλεγα ότι αυτό που θες να πει είναι ότι να κοιτάμε λίγο την ουσία και την αλήθεια. Και όχι το φαίνεστε. Δεν ξέρω αν ναι. είναι απλοϊκά όπως το λέω Αλλά αυτό δεν είναι ουσιαστικά Που μας λείπει Ακριβώς από τις Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες μια, μια τάκα ενός παιδιού σε, σε ένα γυμναστήριο Στο γυμναστήριο που πηγαίνω τέλος πάντων Που έκανε εγώ κάποια άσκηση για τα πόδια mm -hmm. Και μου λέει Α εγώ αυτή δεν την κάνω την άσκηση Γιατί δεν χρειάζεται Δεν φαίνεται άλλωστε <laughs> Δεν <laughs> οπότε αυτό έκανε μόνο μπράτσα, ό,τι ξέρει. Πλάδι αυτά και, και τα ναι. ποδαράκια, τίποτα. <laughs> και, και ξέρεις τα πόδια είναι η βάση του σώματος Αυτά πρέπει να γυμνάσεις πρώτα. Ναι, αυτό λέει πολλά. Αλλιώ δεν είναι γιατί. Και ναι, και φαντάζω ένα νέο παιδί τώρα, έτσι. Ναι. Ε, αυτή λοιπόν, άμα μεταφέρεις αυτό το λόγο και στην καθημερινότητα και στον τρόπο σκέψη του Έλληνα, όλο αυτό μα χαρακτηρίζει. Ναι. και μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση και είναι κρίμα γιατί υποτίθεται αν κάτι θα μπορούσαμε να έχουμε ως βαριά βιομηχανία καθότι κανονική βαριά βιομηχανία δεν έχουμε θα έπρεπε κάτι γνώμη, να δει, είναι ο πολιτισμός δηλαδή αυτή η χώρα Ακρισμός. τι άλλο το ότι ζούμε σε αυτό τον τόπο ε, για μένα έχει μεγάλη σημασία δηλαδή τι θέλω να σου πω και να μου το σχολιάσεις ε, δεν ε, Πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ λαών, δηλαδή ότι κάτι είναι διαφορετικό οι Έλληνες μεταξύ άλλων. Δεν έχει να κάνει με τα γονίδια, με το DNA. Όχι, Υπάρχει βέβαια. όμως, και να μου πει αν συμφωνεί, μια διαφορά που, καθ, που χαρακτηρίζει... Άρα με αυτή την έννοια θα μπορούσα να πω ότι οι Έλληνες έχουμε κάτι διαφορετικό... Αλλά με ποια έννοια οι των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο... Που βλέπουν ε, αυτά τα χρώματα σου. Είναι στον κάτω ουρανό, από τον ίδιο ήλιο. Και έχουν αυτές έχουν την σιχόλες. ίδια ελληνική παιδεία. Ε, έχουν ελληνική παιδεία. παιδεία, είναι παιδεία είναι πάνω απ' όλα. Αλλά και κυρίω ο τόπο. Δηλαδή, ε, διαχρονικά, μπορεί εμεί τελικά να μην έχουμε σχέση με του αρχαίους με την έννοια ότι όλε αυτέ οι υπόλοιπε. Όχι τελικά, σίγουρα είναι επιστημονικά, ναι. Αλλά όμω το γεγονό ότι μαζί με εκείνους βλέπουμε αυτό που λέω. Τα ίδια περίπου χρώματα, έχουμε το ίδιο κλίμα, τον ίδιο ουρανό. Ακριβώς. Ο τόπος δηλαδή. Την ίδια ενέργεια, το, αιγάλο, αιγάλο, το ίδιο, το ίδιο κέντρο. Το έδαφο. δημιουργεί κάποια πράγματα και ω νοτροπίες και ε, ω συναισθήματα. Αυτό δεν βγαίνει και στην τέχνη. Και, και ρωτά, μάλιστα, εσένα που ε, δεν θα λέγαμε ότι είσαι ένα άνθρωπο που, που ε, έχει άμεση σχέση με την. Παραδοσιακή μας μουσική ναι. Μουσικά το λέω Και όμως δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία Βεβαίως. Στον τρόπο που Βεβαίως. και γράφεις ίδια. Και, και βλέπεις, στίχους και μουσική Και βλέπεις ε, τους λαού ε, Της Σκανδιναβίας ας πούμε mm -hmm. Που γράφουν διαφορε, που έχουν άλλη κουλτούρα Ναι δεν είναι σοντινή, Και δεν λοιπόν, είναι δηλαδή Επειδή είναι η διαφυλή έχουμε, Δεν είναι σε μαράτσες ναι. Θα βάλω τώρα επειδή το Ανίκη Λάη, τη, τη διζερμόνα Για να συζητήσουμε μετά τι θέμα είχες θα, δηλαδή η θα, θα, θα σου πω. Μάλλον πριν να, να ακούσουμε τη Δημονά, mm -hmm. ήθελα να ακούσουμε αυτό και θα μιλήσουμε. Λάδα. Radio, music heaven. Music heaven. Music heaven. Δεν υπάρχει πουθενά, μόνο εδώ, Music Heaven το δικό μας ραδιόφωνο. Ναι, καθότι έχουμε περάσει τις δύο, είναι εδώ η ευτυχία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στους κιλιακάτικους υπηρεσικούς. Πρωταπριλιά σήμερα Παρ' όλα αυτά δεν λέμε κανένα ψέμα <laughs> το πιστέψτε μας <laughs> ε, Ακούσαμε μόλις Το Nocturne των Secret Garden ε, Ένα τραγούδι από την Ορβηγία Το οποίο στη Eurovision του 1995 παρακαλώ α, Κέρδισε Αλλά Ακούσατε για τι τραγούδι μιλάμε Τη, τη μουσική ναι, του, υπέροχο, του Τη μαγευτική ναι. ε, Λίγο από απόψη Τίποτα από απόψη σοου Μια ναι, καθαρή ναι. απλά μαγευτική μουσική ναι, ναι. Η οποία ε, κατάφερε και κέρδισε. Αλλά τέτοιες εκδηλώσεις όπως είναι η Eurovision Η οποία ε, Γενικά από την πλειοψηφία Των συμμετοχών ε, Γιατί συμμετοχές χαρακτηρίζουν ένα Διαγωνισμό ε, Έχει αυτό το χαρακτήρα του Όχι απλά του pop ε, Του του πανηγυριού, του τελείως σοου, uh, έτσι, δεν έχει uh, πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Να όμως, που όταν uh, υπάρχει κάτι που έχει προσωπικότητα, που έχει... Uh... Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο mm -hmm. αυτό το τραγούδι που βγήκε. εκεί. Είναι πάρα ναι, πολύ είναι πάρα ωραία. ωραία σαν παράδειγμα ωραία το, το φίλιο. Και επειδή uh, είναι γνωστό ότι το 98. Ε, είχε κάνει μια πρόταση. Δεν καρποφόρησε, δεν επιλέχθηκε να. Δεν ξέρω πώ ήταν. Είχα κάνει μια απόπειρα. ήταν διαγωνισμό ή απλά εσωτερική απόφαση. Ναι, στην ΕΡΤ. Mm -hmm. Είχα στείλει το τραγούδι μου, είχε ε, ανακοινώσει έρ, της, ε, τη διαδικασία τέλο mm -hmm. πάντων και το έστειλα στην ΕΡΤ. Με πήραν τηλέφωνο μου λένε Προκριθήκατε. Εγώ νόμιζα ότι μου κάνω και πλάκα τότε. Ναι. <laughs> <laughs> Ε... Σε αυτά που θα διεκδικούσαν την τελική ναι, θέση καλύως. Για να πάει στη Eurovision ε, Δεν πήγε Παρόλα αυτά θέλω να το βάλουμε Για να δείξουμε ότι ε, Παρότι περισσότεροι θεωρούν Κατακριτέο Και μόνο που ναι, να ασχολείται ναι. κανείς με το Eurovision Παρόλα αυτά ε, με... Απόδειξε και τον Νόξουρν Και άλλα τραγουδιά Όταν κάποιος ε, θέλει Μπορεί να στείλει μια πρόταση που έχει ουσία Έχει κάτι να πει και δεν είναι και κακό αυτό Τότε το πράγμα Τότε είχα βρει τη Eurovision που mm -hmm. μάρεσε, άρεσε Την παρακολουθούσα δηλαδή και δεν είχε τέτοιες Δεν είχε λάβει τέτοιε διαστάσεις Και μιλάμε πολλά χρόνια πριν Στην Ελληνική, γνωστή, έτσι. Ναι. Το 2005 σε μάθαμε όπως είπαμε ναι, ναι. πριν Από το φεστιβάλ τη ε, Θεσσαλονίκη. Και να δω μοιωτέων ε, Ότι αυτό το κομμάτι Μετά έπαιζε και στην παράσταση Του Σταμάτη Κραουνάκη ε, Στο θεατρικό που είχε κάνει Με τη Σπύρα -Σπύρα. Ναι να Συμμετείχα ναι. στα πρώτα πειραματικά που έγιναν πειραματικές ε, Ήμουν δηλαδή κι εγώ μέλος Γιατί ξεκίνησα mm -hmm. είχα κάνει κάτι σεμινάρια έκφρασης τραγουδιού με το σταμάτη Και συμμετείχα στις πρώτες πειραματικές παραστάσεις Μετά έφυγα λέμε το τραγούδι Και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή αυτό βέβαια Για να το ακούσουμε λοιπόν και έτσι θα κρίνουν και οι ακροατές αυτά που έλεγα είναι σωστά Λοιπόν, ακούμε τη δυσδαιμόνα σε στίχους και μουσική και ερμηνεία της Ευσταθίας. Παίζω τα βράδια τη δυσδαιμόνα σε Στιν τα φώτα, το πλήθο ξένο Κι εγώ στο τέλο να πεθαίνω Να πεθέ. και ένα κομμάτι πεντακάρθο δηλαδή αν λίγο προκατηλημένος να μην είσαι ε, λίγο αντικειμενικός να είσαι καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα τραγούδι με πάρα πολύ ωραία μουσική με θεατρικότητα με στίχους που λένε πράγματα δηλαδή τέρμα ο μύθο, αλλάζω, yeah. Ροκα, yeah. αλλάζω yeah. ήθος ε, και ακόμα και σε τέτοιο πλαίσιο ο Eurovision ναι. Ηταν και άλλη πω. ενοχήστρωση βέβαια. Ηταν ναι. πιο απλή. Πιο... Ναι. Ήταν... Γιατί ναι. Καταρχά είναι και ο χρόνο που μα δίνουν, μέχρι τρία λεπτά. Πόσο είναι, 3,5 ναι. α πούμε, δεν είναι. Εντάξει, οκ, okay. αλλά θέλω να σου πω ότι τελικά ενώ μπορούμε να δείξουμε κάτι άλλο πιο βαθύ, ακόμα και σε τέτοιου γεγονότου. Το κάτω-κάτω. Το... Αυτό δεν ναι. πληρώνουμε. Ναι. Έτσι, δεν πληρώνουμε την έφη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάντε κάποια κριτήρια, αλλά δεν είναι ανάγκη να στέλνουμε. Βλέπει τι συμμετοχέ τελευταίε. Να. Δεν έχω τίποτα με το κοριτσάκι Μια χαρά κοριτσάκι είναι αλλά Σαν κριτήρια μουσικά Και άσε να κερδίσει Τότε κέρδισε νομίζω αυτή η Ντάνα Ιντερνάσιο λέει με το Ντίβα Άσε να κερδίσει ναι, ναι, ναι, ναι, μα Δεν ναι. είναι το κριτήριο αυτό Κακό. Αλλά σαν χώρα ότι Έχεις και κάποιο άλλο πολιτισμό Ασφάντων, ε, αυτό που καταλήγω είναι ότι το μόνο πράγμα που σου έλεγα και πριν Που δεν παίζει ρόλο στο να πάει κάτι καλά ή να επιλεχθεί ή να ακουστεί Είναι το αν αξίζει όχι <laughs> το, μόνο, το μόνο που δεν παίζει ρόλο είναι ναι, να αναξίζει κάτι. Σε γενικές γραμμές Βέβαια, το είμαστε. ότι αξίζει ε, ε, ε, ε, ε, Απόδειξη είναι ότι τόσα χρόνια μετά ναι. Αυτό το τραγούδι το ακούμε ε, το ίδιο Κοιτάξε, και περισσότερο ενσχάριστα. Κοιτάξτε, μπορεί να, μείνει, να μην έγινε ευχάρισταν. εκεί, μπορεί να μην έγινε κάτι εκεί, αλλά πήρε, είχε την παιδική του πορεία Έτσι. αυτό το τραγουδάκι, Ετάξει, ε, Το έχει ε, ως το ε, Ματς Κραουνά και στο... Κυπλοφόρησε από το Σύριο είναι. με τα παιδιά που το λέγαν, Εγώ. έχει κι άλλες δηλαδή διασκευές. Εγώ το λέω και στα live μου πολλέ φορέ και το χαίρομαι. Ε, Είχε πει, μου είχε πει και κάποιος φίλος Ότι το πρότιμούνε και σε μια δραματική σχολή Ιθοποίη και το δίνουν σε εξετάσεις του. Ναι. Δηλαδή έχει ένα, ε, μια πορεία Και εξυπηρετεί κάποια, κάποιες ανάγκες Οπότε λοιπόν, δεν πήγε ε... χαμένο Δηλαδή εγώ νομίζω ναι μπορεί να μην διακριθεί κάτι αμέσως ή Εκεί που το ναι. θέλεις Αλλά αν κάτι το πιστεύεις και είναι πραγματικά αξίζει Δεν πάει χαμένο Αργά ή κάπως θα βρει το δρόμο ναι, ναι. έτσι. Ε, είχα διαβάσει κάπου που είχες πει ε, Η τέχνη είναι παράδεισος χωρίς απαγορευτικά ναι. ε, Νομίζω σου κάνει κάτι την ερώτηση για τη συνεργασία σου με τη Γαρμπή ε, Στο παρελθόν ε, Αυτό... Ένα στίχο είχα γράψει, δεν είχα συνεργαστεί και τραγουδιστικά μαζί ναι. της Είχα γράψει απλά ένα στίχος, ένα τραγούδι ναι. Δεν ξέρω, μερικοί ναι. αυτά τα θεωρούν εγκλήματα Εντάξει, τώρα το, τι μέρει, αν αρχίσουμε και ακούμε τι θεωρεί ο καθένας καίκαμε. Ναι. δεν το, δεν το για, θέτω έτσι Γιατί, ξέρεις, ορισμένοι αρέσκονται από διαχωριστικές γραμμές Αλλά αυτές οι διαχωριστικές γραμμές για μένα είναι λάθος Δηλαδή αντί να βάζουν μια γραμμή και θα λένε Αυτό έχει ταλέντο και έχει αλήθεια και έχει αξία και αυτό δεν έχει βάζουν τη διαχωριστική γραμμή Αυτό είναι ο ποιοτικός ναι, Στην αγωγικά, Αυτό είναι ο ναι, Σταματάμε εμπορικός. στις ταμπέλες, ναι Αυτό είναι το λάθος Αλλά, εντάξει, δεν πειράζει Το θέμα είναι να κάνουμε Αυτό που αισθανόμαστε πάντα Και να μην ακούμε κανέναν. Αυτό έχει σημασία Ότι να βγάζεις πράγματα που είναι αληθινά Ακριβώς. από μέσα Και η χαρά ας. της δημιουργίας Είναι αυτό που λέει ο παράδεισος Χωρίς απαγορευμένους καρπούς Όχι με το, τότε με την έβα, ναι, ναι, Που είχαμε ναι. τον, <laughs> το μήλο Εκεί δεν υπάρχουν τέτοιο, τέτοιου είδους καρποί Δηλαδή έχεις μια φαντασία Έχεις το δικαίωμα να, Εκεί πέρα να είσαι ελεύθερος Έχεις γράψει ποτέ κάτι Έχοντας το πισωμένο στον μυαλού Ότι αυτό θα το κάνω για να προσπαθήσω να έχω μια επιτυχία Και όχι γιατί θέλω να εκφραστώ ε, ναι, έχεις... Έχω γράψει, έχω γράψει Με την έννοια ότι α, θα γράψω αυτό Γιατί νομίζω ότι είναι αισιοδόξο και θα αρέσει mm -hmm. και, και να σου πω και ποιο είναι Και όλα στο, το, το, ναι. το κάτι θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι ναι. Το έγραψα με αυτή την σκέψη την, την πονηρή πονηρία το πούμε πρόθεση Είχα πονηρές προθέσεις δεν Όχι είχα καμία αμφιβολία θα... ότι η ευστασία θα, θα πίστα ίσα <laughs> <α, laughs> Εντάξει, έχω... που... έτσι έγινε Δηλαδή λέω ας το κάνω αυτό <laughs> Και βέβαια από τότε που το έγραψα Μετά κάει και η Ελλάδα Μετά τώρα μας κόβουν <laughs> το μισθό Μετά λέω εντάξει αμα... <laughs> <laughs> ε, Αλλά είναι καλό να έχουμε και μία Ας το πούμε θετική σκέψη Όσο και αν το πολλές φορές αυτό που το Αυτό που λέγαμε και πριν Ότι η θετική σκέψη όσο και αν... Ε... Δεν, ε, πολλές φορές δεν υποστηρίζεται Από την ε, Λογική μας ε, Μόνο θετικά μπορεί να φέρει τον άνθρωπο να. Δηλαδή το να ξυπνάς κάθε πρωί Και να σκέφτεσαι πόπου όλα είναι Μάπρα και θα γίνει αυτό και θα γίνει εκείνο Μπορεί να έχει βάσεις Αλλά δεν θα σε βοηθήσει σε καθόρου ε, Δεν έχει δεν θα νόημα σε δηλαδή ναι. ε, Ενώ αν σκέφτεσαι Ότι ρε παιδί μου, Αν είσαι ευγνώμων Για κάποια πράγματα ε, ναι. που έχει. Ακριβώ. Ε, τα οποία τα θεωρεί δεδομένα. Αλλά α ναι. σκεφτεί κάποια πράγματα, απλά πράγματα, ξέρω Μπορεί να είναι από έναν άνθρωπο τη οικογένειά σου ή μια σχέση που έναν ναι, άνθρωπο ναι. που νοιάζεται για σένα, ή μπορεί να είναι ένα, ότι έχει ρε, παιδί μου, ξέρω που, ένα ψυγείο ή ναι, ένα ναι, αυτοκίνητο. Ακριβώ, έτσι. Τι κα, τώρα που σου. πίνουμε την τον καφέ μα εδώ και κάνουμε ναι. το τσιγκάκι μα, ε, είναι έτσι. μια απόλαυση. Δηλαδή, τι θα σκεφτούμε, α γιατί τώρα πόσοι μας ακούνε και πόσες, πόσους χορηγούς μπορούμε να έχουμε για αυτή την εκφομπή ναι, ναι. και τι θα είναι το όφελος ναι. δεν μπορείς να σκεφτείς έτσι ο άνθρωπος μετά πάει, είναι χαμένος από χέρι ακριβώς και αυτό δεν, δεν έχει σε αντίθεση με την αγωνιστικότητα, δηλαδή ότι πρέπει να δράσουμε ναι. και να φωνάξουμε και να αυτό. αλλά ε, όλα αυτά μπορούν να γίνονται με μια και εκεί πάει Χαλερότητα η θετική ενέργεια Ότι έχω, έχω τη δύναμη να αλλάξω κάτι στην τελική Ας εφαρμόσουμε τη, προσαρμόσουμε την κρίση μας Στο κριτικό μας πνεύμα Όταν θα υπάρχει λόγος Εκεί που πρέπει Στην ψήφο μας Στα όχι που πρέπει να πούμε Γιατί μεγάλη πρέπει πούμε πολλά Τα όχι δεν ζωή. έχουν πιο μεγάλη σημασία από τα νέα Έχουν Ναι μεγάλη Δεν ξέρω αν έχουν μεγαλύτερη Αλλά πραγματικά έχουν όμω Πολύ μεγάλη σημασία Δηλαδή να ξέρεις να λες το όχι εκεί που πρέπει έτσι Ναι εκεί που πρέπει βέβαια Γιατί και το ναι μπορεί να είναι κάτι σπουδαίο να δεχτείς να, κάτι που, ναι. Αλλά ε, γενικά βλέπω μια τάση και στα πολιτικά πράγματα Ότι μ, δεν υπάρχει για τίποτα το όχι ας πούμε, θα, θα, θα πούμε Αυτό θα το πούμε όχι έγινε τότε υπόθηκε μεταξά Όποτε ήταν στο, ναι. με, με, στους Ιταλούς και το γιορτάζουμε <laughs> ακόμα Ξέρεις κάτι, αυτό είναι παγκόσμια Φαντάζομαι. πρωτοτυπία Όλες οι χώρες έχουν ως εθνικές εορτές, ε, κάτι Μια νίκη ναι, ναι. Ε, Ένα τότε που ξέρω εγώ, έγινε ένα, Μια νίκη ιστορική κτλ ε, Ενώ οι Έλληνες έχουμε το, την αρχή ενός πολέμου Όχι το τελείωμά ναι. του, την απελευθέρωση γι Αυτό Έχουμε την αρχή ε, Κάτι λέει αυτό Βέβαια. το πράγμα Λοιπόν, καλό μήνα Εδώ είδες έχω αμελήσει να κοιτάζω στο chat Που μπαίνει, μπαίνει καλό μήνα, οι φίλοι μας και εμάς και, και σου εύχονται πολλά πράγματα και, α, Απλά να με συγχωρέσετε που δεν τα μεταφέρω όλα στην Ευσταθή Γιατί είναι λίγο δύσκολο να <laughs> γυρίζουμε και τα κουμπάκια Να, βλέπω ναι. και το τσάτ, έχει <laughs> να βρίσκω και τη μουσική Λοιπόν, να βάλουμε ένα κομμάτι Να βάλουμε από το δίσκο Δεν μπορεί έχει μύτη Για πες μου ε... το τίτλο ε, να βάλουμε το κάποτε Για να το εντοπίσω καταρχήν Να το, το κάποτε Λοιπόν, για να ακούσουμε Μου πως είναι. κάποτε ε? Εμείς αγαπιόμαστε Πως μεταξύ μας έπαιζε πάθος τρελό mm. Αιώνια αγάπη Ορκιζόμαστε, όμως ήταν κάποτε, κάποτε για αυτό Κάποτε μωρό μου υπήρχε κι η Δραχμή Κάποτε υπήρχε κι η Ολυμπιακή Το ναυκάλεις διαβατήριο ήταν υπόθεση απλή και η Βενσίνη ήταν πολύ πιο φτηνή Κάποτε οι άνθρωποι δούλευαν οκτάωρο Κάποτε υπήρχε χρόνος και για φλέρτ και ακόμα το βιμήλιο και ζούσε κι ο κόπεινο Κέρ no Κάποτε υπήρχαν Σάββατα και Κυριακές Υπήρχαν και οι τέσσερις οι εποχές Κάποτε υπήρξαν όλα αυτά που Προτού να φύγει το παγόφνα, το του να έρθει και έρθει σε μας Τι, τι να μου πεις, τι να σου πω oh, και σένα Κάποτε υπήρχαν όλα αυτά Εσύ, γιατί μαζί τη έχουν φίλιο σ' αμάς είχαν τ' Κάποτε υπήρχε χώρος για τους καπνιστές Υπήρχαν και τα ανέκδοτα με τις ξανθιές. τι ξανθιέ. Τη βγάζαμε στο όρθιο, στην πλατεία Μαδύλη. Και τάχων η Μαλδίνα αγαπημένη φίλη. Κάποτε υπήρξε ο τόπο χαλαρό. Υπήρχε και ο ύπνο ο μεσημεριανό. Υπήρχε το λαϊκό, το έντεχνο, το ροκ. Κάποτε υπήρξαν όλα αυτά πριν γίνουν ποκ. Κάποτε η ντομάτα ήταν αληθινή. Κάποτε και ο ήλιο δεν έκαγε τόσο πολύ. Κάποτε υπήρχε και το δάσο τη πετέλη. Και κάποτε μου έλεγε πόσο πολύ Τι να μου τι σου πω και εσένα Κάποτε υπήρχαν όλα αυτά τα αγαπημένα Μη, μη μου κολλάς λοιπόν για μία σχέση Γιατί μαζί τις έχουν φύγει όσα μας είχαν θέσει Τι, να Κάποτε μορό μου είπες η δύναμο Κάποτε είπες ότι ολοι πήραν την ασφάλεια Κάποτε είπες Κάποτε Καποτέλι και χρόνο πίνα σου πω όλα αυτά Κι όχι πολύ παλιά. Κι όχι πολύ παλιά τα παλιά όλα αυτά πολύ παλιά μου πει Καλποίησαν όλα τα όλα αυτά. Κάποτε λοιπόν Κάποτε κάποτε υπήρχαν όλα αυτά Αλλά <laughs> τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα <laughs> Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις παραστάσεις του στο, στο Ελιάρτ, στο... Στο Ελιάρτ ε, Οι οποίες ε, παράταση και παράταση και ναι. παράταση <laughs> Ναι, ε... έχουμε ξεκινήσει αυτή την ιστορία από τον Νοέμβριο ναι, και, ναι κάναμε, Είναι η δεύτερη παράταση τώρα Και έχουμε, την, μας έχει μείνει η επόμενη Παρασκευή Την επόμενη Παρασκευή την λοιπόν Αυτό θέλω να το Την ερχόμενη πούμε, το Ότι παρασκευή. Σε παρένθεση, εκτός, εκτός αν έρθει και άλλη η παράταση mm. Αλλά δεν νομίζω γιατί έχετε πάσχα ναι, τώρα Ναι, μετά είναι δεν... Είναι τελευταία. η τελευταία εμφάνιση στο Elia Art της Ευσταθίας ε, Μαζί με την ηθοποιό Με την Ανδρομάχη Μαρκοπούλου την Ανδρομάχη Μαρκοπούλου ε, Κάναμε μαζί έτσι μια παράστα... παράσταση Η οποία η Ανδρομάχη έχει πιο πολύ παίζει τα κείμενα που βασίζονται στο βιβλίο που είπαμε προηγουμένως <δικά> σου, που είναι λοιπόν, κάποιοι ναι, δικ... ναι, είναι δικά μου τα κείμενα είναι κάτι... είναι ανεξάρτητα <laughs> <laughs> Εντάξει, κάποτε θα, θα βάλω και... θα... θα... κι εγώ ένα, ένα σπουδαίο τραγούδι που θα μου φέρει πολλά λεφτά και θα πάρω να βάλω μια μόνοση <laughs> για να κάνουμε <κάνεις> συγκοπέ. <laughs> να δούμε πόρτε που βγουν και εδώ, εντάξει, <laughs> δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό. Είναι μια χαρά, είμαστε εδώ. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ανεξάρτητα ή είναι κάτι σαν εισαγωγή των κομματιών που, σε... που. Ναι, είναι... έχουν άμεση σχέση με τα mm -hmm. τραγούδια. Είναι έτσι ε, είναι, ναι. είναι μια παράσταση η οποία έχει ένα κεντρικό άξονα σκέψης Και ε, Έχει μια συνοχή τέλο πάντων Γύρω στις δύο ώρες Πού είναι το, Με Λιάρτ, ένα διάλειμμα στη μέση ε, Το, το Λιάρτη το... είναι Κωνσταντινούπόλεως 127 Α στις γραμμές εκεί στις κοντά, στις... Απέναντι, α, ναι. Α, ναι, απέναντι από τον Γκάζ θε, Θεωρείται Aha. βοτανικός Αλλά είναι εκεί mm -hmm. Και Η παράσταση τι ώρα αρχίζει Αρχίζει στις 11.30 Αρχίζει στις 11.30 ναι. ε, 11.30 λέμε στον κόσμο 12 παρά και, κάτι ναι. Γιατί έχει μια παράσταση πριν από εμάς θεατρική mm -hmm. Οπότε μέχρι να φύγουν να, Και να καλωδιωθούν οι μουσικοί και όλα αυτά ε, ε, ε, ε, Το εισιτήριο Το εισιτήριο είναι 12 ευρώ mm -hmm. Μαζί με ένα ποτό ε, μέχρι, Κρασί μπύρα ναι, ναι. Και Αναψυκτικό αυτό Λοιπόν, το γεγονός ότι έχει πάρει όλες αυτές τις παραστάσεις σημαίνει ότι πάθε πολύ καλά, έτσι δεν είναι Ναι, δηλαδή, ναι ότι ήταν ανέλπιστο όλο απολύχη, αυτό ναι. Ήταν πολύ, πολύ όμορφος Γιατί δεν συνέστημα. είναι άλλα ονόματα Είναι η Ευσταθία ναι, και μια καινούρια ειδοποιώς που μπορεί να είναι η πιο αξιολόγη του κόσμου ναι, αλλά, ναι. δεν είναι ένα όνομα που... Ακριβώ. όχι, ήταν πολύ ωραία αυτή η έκπληξη που μας επιφύλασε η εποχή αυτή ε, εντάξει, πήγε πολύ και από στόμα σε στόμα Δηλαδή όσοι έρχονται, δεν ξέρω όλοι Αλλά οι περισσότεροι είναι ευχαριστημένοι Και είναι και ωραίο για μας Γιατί μας λένε ωραία λόγια Και μας, α, μας αρέσει αυτό ε, τί, τί ε, Εντάξει, πιο όμορφα, μας ανεβάζει πολύ εντάξει. Είναι πολύ ωραίο το team που έχουμε στο LR Η μουσική σου, ε Και η α, μουσική, α, αλλά και οι άνθρωποι γέλακα, που δουλεύονται πίσω από αυτό ναι. Κατάλαβα, Γέλαγα που είχα διαβάσει, κάπου έλεγε ε, γιατί σε ρώτησε για το όνομα Η Ασταθής Ασταθής mm -hmm. ονομάζει η Ευσταθεία το κάθε φορά σχήμα που την υποστηρίζει mm -hmm. του Μουσικού το Είναι κάστοτε. Η Ευσταθεία που έχει ευστάθεια mm -hmm. και η Ασταθής <laughs> ε, Και λέει: Φανταστείτε, ε, λέει η να με λέγανε ζωή, και να έπρεπε να το πω η ζωή και η πεθαμένη. <laughs> Πάλι καλά δηλαδή πόσο, πόσο σημαντικό είναι Να είναι η μουσική Καλή είναι... Με την έννοια όχι του βιρτουόζου το... Με την έννοια είναι... του να υποστηρίζουν σωστά τη δουλειά σου Είναι το σημαντικότερο Γιατί ε, έχεις μια ασφάλεια Και μια άλλη αυτοπεποίθηση Όταν ανεβαίνεις Και Έτσι, η μουσική ναι. σου είναι εξαιρετική ας πούμε Και όπως είναι και τώρα η μουσική αυτή είναι εξαιρετική, είναι σωλίστες Όλος ο καθένα ναι. το είδος του Αυτό που λες, μεγάλη υπόθεση να νιώθεις ασφάλεια Δηλαδή να βγαίνει και να ότι Να είμαι ξέρεις καλυμένη, ότι είμαι καλυμμένη Ότι Ναι. καλυμμένη ναι, ναι, Ότι ναι. Ναι, ναι. Ναι. είναι άνθρωποι που Ακριβώς. εντάξει δεν έχουν να φοβηθώ τίποτα ε, Λοιπόν, η Ράνια Από την Πάτρα ε, Μας ρωτάει στο chat του Music Heaven Πώ αισθάνεται που κάνει αυτό που τη αρέσει Και όχι αυτό που επιβάλλουν δισκογραφικές Ανάλογα με το ρεύμα κλπ. Εντάξει, είπαμε ναι. για τι δσκογραφικέ ναι. τώρα. Εντάξει, δε... πώ αλλά... να αισθάνομαι υπέροχα σε, αυτός, σε αυτό το θέμα. Δηλαδή... Το θέμα είναι ότι η ευστασία το, το έκανα αυτό την αρχή. Ναι. Δεν είναι ότι το έκανα τώρα που οι δσκογραφικέ έτσι κι αλλιώ είναι δύσκολοι. Δι... Ε, ε, δεν, ε, ε, ε, δεν, ε, δεν συμμορφώθηκα σε τίποτα από αυτά συμ... που μου συμ... λέγανε. Δηλαδή από, την, ε, από το πώ θα αντιθώ και πώ θα εμφανιστώ. Yeah. Γιατί ήθελα να μου βάλουν χέρι ακόμα και στην εμφάνιση, ξέρει. Δηλαδή την αυτό τη γυαλή, τη μαλή, τη, τι... ναι. ακόμα και το όνομα το πρωτοκτή, τι όνομα είναι αυτό. Δηλαδή όλα ναι. ήταν αντισυμβατικά <laughs> με αυτό το μοντέλο που έχουμε ναι, συζητήσει ναι, ναι, να υπάρχει. Οπότε μπορώ να πω ότι συνάντησα κάποια σχόλια και δυσκολίε στην αρχή ακόμα και τα δόντια μου σχολίασαν, δηλαδή γιατί δεν τα ενώνει τα προστινά κοινάρια. λέω, εντάξει αυτό είναι μια, προ... μια υπόσχεση του σύμπαντος ότι κάποτε θα πάρω λεφτά, <laughs> οπότε δεν μπορώ να τα ενώσω. <laughs> Άλλος θα κοιμαθώ να έχει αρεα δόντια. <laughs> ε, τι να πω Λοιπόν, ε, ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, για ευτυχισμένε συνεργασίε που έχει, μια και μιλούσαμε έτσι για μουσικού, για ανθρώπου δηλαδή που. Γιατί, κοιτάξτε, το, το όνομα δεν είναι εγγύηση πάντα. Δηλαδή, μπορεί να έχει συνεργαστεί με κάποιον πραγματικά διάσημο, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πέρα. καλά ότι ήταν πέρασαμε ωραία. Κοίταξε, ευτυχώ είχαμε πολύ ευτυχισμένε συνεργασίε. Δηλαδή, να πούμε στο μετρό με την Τάνια Τσανακλίδου, που είχαμε περάσει υπέροχα. Εγώ την παραδέχθηκα ε, την Τάνια για αυτό που έκανε Μουσικώθηκε και βγήκε και έπεζε ναι, στις ναι, ναι, πλάτες Ναι γιατί αυτή. η Τάνια είναι, δεν, δεν χαμπαριάζει τίποτα Δεν την νοιάζει τίποτα Κάνει αυτό που λέει καρδιά ναι. της Follow your heart Αυτή έπρεπε να κάνει έτσι. τη διαφήμιση <laughs> ε, Με την Τάνια, με του Σόναρ Που είναι και φίλοι μου ε, Με τον Βαγγέλ Γερμανό Στιγμαίε έτσι, όμω θα θυμάσαι από μια συνεργασία που λε περνάγαμε καλά και μπροστά στη σκηνή και πίσω από τη σκηνή και τα λοιπά. Με τον Αντώνη Τουρκογιώργη παλιότερα. Να του ευχηθούμε θάμε... να πάμε ναι, καλά ναι. τα πράγματα Βέβαια, και να στην. Να ευχηθούμε υγεία, μέσα του, από την καρδιά. Αυτέ δυσκολίε τώρα που περνάει. Γιατί είναι ένα εξαιρετικό ε, μουσικό και άνθρωπο. Ήταν ο πρώτο που μου κάνει και την παραγωγή στο φιλανθρωπικό καλά και ναι. με πίστεψε. Και δε, αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ. Του είμαι ευγνώμων. Έτσι. Να του αφιερώσουμε ένα κομμάτι Ναι να το αφιερώσουμε να ποιο... Τότε να, από το φιλανθρωπικό γαλά Το τίτλο ε, να μου πεις Να το αφιερώσουμε Το Το full tank Γιατί συμμετέχει και η Μαρκέλα μέσα Που έπαιζε με τους ε, Σόκρατες Ωραία Full tank ναι. Το ακούμε αμέσως Αφιερωμένο με πολύ αγάπη στον Αντώνη Τουρκογιώργη από εμένα την Ευσταθία και από όλους τους ακροαπτώσεις του Music Heaven. λοιπόν με πολύ αγάπη στον Αντώνη τον Τουρκο Γιώργη, γιατί η ευσταθία δεν ξεχνάει και αν δεν αναφέρει και κάτι να. έχει και σοβαρούς λόγους που το κάνει, Α, εντάξει δεν χρειάζεται να κάνουμε κουτσοκόλιο λοιπόν, καλές επιτυχίες και καλή δύναμη από τη Ράνια Ευχαριστώ uh, πολύ, Alterstadt. επίσης Ένα yeah. πράγμα που Χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Ε, το κυριότερο για μένα είναι αυτός ο, ο φόβος που μας ε, σπρώχνει να νιώθουμε, να διοχετεύουμε. Αυτή λέξη. Ε, και αυτός ο άμεσος ο, ούτε καν έμεσο εκβιασμό. Να, ναι, Τι θα γίνει αν από την Ευρώπη, από το ευρώ ναι, το... και θα κάνουμε, και τώρα φεύγουμε και μεθαύριο θα φύγουμε και αυτό. Είναι ε, τραγικό όλο αυτό ε, Κατηγνώμης πρέπει φανίζει. να μας σύσουμε Δηλαδή με αυτό το πράγμα Δηλαδή είναι έτσι τα πράγματα, βουλώστε το Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα άλλο να γίνει ε, ε, Είμαστε χαμένοι Φυσικά δηλαδή. και δεν πρέπει να μας σύσουν Φυσικά και πρέπει να, να Μην ιδρώνει το αυτή μας Από όλα αυτές, αυτές τις απειλές Γιατί αυτή είναι, αυτό είναι καθαρά εκβιασμός Καθα... Τι θα πει Πρέπει δηλαδή, να έχουμε τους μισθού της Βουλγαρίας mm. Ή να έχουμε και τη Ινδία Και τη Ταϊλάνδη. Mm. Να έρχονται να κάνουμε εδώ το τουρισμό και σεξουαλικό τουρισμό ας πούμε. Έτσι, να γίνουν όλες τέλος. οι... Να είμαστε εξαφλειωμένες μάζες που δεν έχουν ναι. κανένα, καμιά ελπίδα να ζήσουνε. Αυτό το. Όσοι ε, ξέρουν από τα Ελλάδα, ε, ε, ε, τίπο θα νομί, καταλάβουν που το μέλλον ότι, που προορίζουν για την Ελλάδα κάτια. Νομίζω κάποιοι. ότι, όχι εγώ μόνο βέβαια, και όλοι οι άνθρωποι που σκέφτονται κάπως Εξ νομίζω ότι το... δεν έχει κανένα δικαιολογία ε, Δεν υπάρχει άγνοια πια ως αυτό, ο, φόβος, δεν ο φόβος των ανθρώπων Είναι αυτό που με φοβίζει πιο πολύ εμένα mm. Δηλαδή ο ίδιος ο φόβος με φοβίζει ναι. Τίποτα άλλο το ότι δεν μπορούμε πια να την παλέψουμε Δηλαδή προσπαθούν να μας κάνουν Να μην έχουμε τα κότσια Να σηκώσουμε το κεφάλι Μα, Η μυρολατρία Λόγω του φόβου Δεν, είναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα Και που... πρώτη φορά έχω Εξοργιστεί τόσο πολύ Από τους πολιτικούς Και από την πολιτική κατάσταση Όπως ό, όλοι οι συμπολίτε μου Να δούμε και στην θα... πράξη πώ θα εκφραστεί βέβαια αυτό ενώ για τις εκλογές που έρχονται, να το δούμε δεν ξέρω, δεν ξέρω τελικά πως έτσι μέσα σε λίγους μήνες όλα παραδόθηκαν στο έλεος κάποιων τραπεζών δηλαδή να πληρώνουμε, ε, τα, τράπεζες, πληρώνουμε τα χρέη των πληρώνουμε τους, στοκο, τους τοκογλήφους της Ευρώπης αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή για να είναι καλά, καλά η οικονομία mm -hmm. πως μπορεί να είναι καλά η οικονομία μιας χώρας όταν οι άνθρωποι πολίτε είναι εξαφλειωμένοι η οικονομία είναι να ζουν όλοι καλά δηλαδή, ε, ε, Ο δηλαδή, μέσος όρος ζωής Δηλαδή να, είναι, να έχει μια, Ένα επίπεδο α, Αυτός ο εκβιασμός Ότι είναι η μόνη λύση Αυτός ο δρόμος που έχουν χαράξει για τη χώρα ε, Ουσιαστικά είναι σαν να λένε Ότι η μόνη η λύση είναι να σταματήσετε να, να ονειρεύεστε Δηλαδή λοιπόν. να του αφήσουμε να μην έχουν όνειρο, να μην μπορεί να κάνει κάποιο άνθρωπο ένα όνειρο για το μέλλον του. Για το... Ε, ναι, γιατί όταν ε, πασχίζει να πληρώσει, δηλαδή να, να πάρει ε, πέντε δραχμέ στα χέρια σου. Λέω για δραχμέ, για να συνηθίσουμε ναι, ναι. και έστω <laughs> και την ιδέα αυτή. Αλλά να τη δώσει για τη ΔΕΗ, για τον νίκη, για όλα αυτά. Ε, στην ουσία δεν χαίρεσε τα λεφτά σου. Δεν Για μένα τα λεφτά, τα λεφτά σου τα χαίρεσαι τη στιγμή που τα παίρνει και πα για ένα καφέ, παίρνει ένα ρούχο, mm -hmm. πα και ε, ε, τρώ. Ε, Πα σε ένα σινεμά, ένα θέατρο. Αυτά είναι, αυτή είναι η χαρά που βγάζει από τα χρήματα. Αυτό μπορεί να σου προσφέρουν τα χρήματα. Όχι μόνο να πληρώσει, να σου φύγουν μέσα από τα χέρια, να εξανεμιστούν και να χρωστά και άλλα για να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. Μα, μα δεν λέμε να. Ακόμα και η ίδια επιβίωση πια έχει. Ναι, μα... γίνει. Ούτως ή άλλω είναι δύσκολη, αλλά φαντάσου. Λες ότι να πάρω λεφτά, mm. να πάρω λεφτά και να εξαφανιστούν χωρί να έχω τίποτα στα χέρια mm. μου για να το χαρώ. Μα ήδη και πριν ξεσπάσει η κρίση, αυτό που συζητάγαμε πριν εκτός αέρα ευσταθία Ότι ήδη είχε καταντήσει να ο άνθρωπος να μην έχει ελεύθερο χρόνο καθόλου Να δουλεύει το χρόνο μέχρι το βράδυ, να κάνει δυο δουλειές για Ναι, να... αυτό είναι η επιστροφή στη δουλεία και μάλιστα έχω ναι. ένα τραγούδι που λέγεται ελεύθερος χρόνος Και λέω στο ρεφρέν που είναι ο ελεύθερος χρόνος που πήγε Σε ποια παραλία, τι όμορφο είδε και εδώ μας παράτησε σε ένα μπελά και εσύ που να σε αγάπη μου τώρα που έχω χρήμα Μα δεν έχω ώρα και θα το αλλάξω Και δεν θα βάλω φυσικά που, έχω, που δεν έχω χρήμα Ούτε έχω και ώρα Γιατί έτσι έχει γίνει πια Δηλαδή παλιά δούλευες εντάξει σαν το σκυλί αλλά; Η πλάκα είναι ότι τώρα ε, Αν έχει κάποιος δουλειά Θεωρείται προνομίουχος και σύν αυτή η δουλειά... 400 να, ευρώ 400, το ναι, μήνα. Η πλάκα είναι θυμάστη κάποτε πριν λίγο καιρό που λέγανε έτσι, για τη γενιά των 700 ευρώ. Να. Τώρα αυτός που έχει 700 να, ευρώ ναι. είναι ο Εγώ, προνομιούχος. Ναι. Ε, θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό, τον Ελεύθερο Χρόνο και ας συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά.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 Σε ποια παραλία τι όμορφο είδε, και εδώ μα παράτησε σένα ένα μπελά. Κι έσιπουνε, σε αγάπη μου τώρα που βρήκα χρήμα, μα δεν έχω ώρα να σα αγκαλιάσω.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 Που πήγε σε ποια παραλία, τι όμορφο είδε και εδώ μα παράτησε σε ένα Και συμφουνά σε αγάπη, μου τώρα που βρήκα χρήμα, μα δεν έχω ώρα να σα Να νιώσω θεα. Το οποίο, επ, επαναλαμβάνω έχει γίνει παροχημένο για αυτό το τραγούδι. Δηλαδή έχω κάνει ένα μεγάλο λάθο και έχω γράψει που βρήκα χρήμα, μα δεν έχω ώρα. Ναι. Πρέπει να το κάνω σε άλλη εκτέλεση και να, να βάλω, μόνος, αυτό. Πάλι έχει παραμείνει το να μην έχει χρόνο, απλά δεν έχει και το χρήμα τώρα. Ακριβώ. <laughs> τώρα είσαι τελείω δούλο. Είσαι δηλαδή, τελείω είναι... δούλο. Ναι. Δηλαδή, αναγκάζεσαι... Στην αρχαιότητα πώ ήταν οι δούλοι με το μαστίγιο από πάνω. Αν, αν κάποτε <laughs> λέγαμε ότι κάνουμε <laughs> μια δεύτερη δουλειά, ξέρω εγώ, για να βγάλουμε αυτά που ίσως κατα... δεν θα έπρεπε να έχουμε και ο καταναλωτισμός μας οδήγησε να θέλουμε να τα έχουμε τώρα αναγκάζεις να το ψάχεις και να το κυνηγάζεις απλά για να επιβιώσει και πάλι που να αυτού. Ναι, ε, εντάξει και η πλάκα είναι ευσταθία ότι η, η τεχνολογία ε, με την πρόοδο της άνετα θα μπορούσε να κάνει όλους του ανθρώπους με τους ίδιους μισθούς ε, να βρεθούν με λιγότερες ώρες εβέβαια Άνετα θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά είναι κάτι που από αυτού κακά. Δηλαδή, άμα πει κάποιον ότι, ρε παιδί μου, για τα ίδια λεφτά αρκούν 4-5 ώρε, ε, όχι, αυτό είναι... Ναι, ε, δηλαδή, ναι. είναι αρνητικό για την παραγωγικότητα, για την ανάπτυξη. Δεν είναι έτσι όμως. Εντάξει, η, η δουλειά σαν ιδέα είναι κάτι αφύσικο για, για τον άνθρωπο, δηλαδή με την έννοια τη δουλειά, με την έννοια του να, κάνει, να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ ή να δουλεύει, αυτό που λέμε. Θα σε πάω σε ένα θέμα για να εκπροταλευτούν το ότι έχει σπουδάσει ε, στη θεολογική σχολή. Ναι. Εγώ ζηλεύω τους ανθρώπους που πιστεύουν. Έχω, δεν είναι η πρώτη φορά που εξομολογούμαι ότι ε, δεν πιστεύω όχι γιατί δεν θα ήθελα, αλλά τι να κάνω, δεν πιστεύω. Δεν, δεν πιστεύω. Αυτό το γεγονός δεν με εμποδίζει να θεωρώ ότι ε, η, η θρησκεία μας εδώ, η ορθοδοξία, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για τη χώρα... Και δεν είμαι ναι. αντίθετος της Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα Που σε δύο πλευρές βοηθάει μια έτσι διάσταση Που δίνει μια μεταφυσική Στη σκέψη μας Και μπορεί να ε, Μπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα, σχετικά αν οι εκπρόσωποι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά του οι περισσότεροι, ναι. αλλά δεν πρέπει όλου να του βάζουμε στο ίδιο. Ναι. Αυτά τα δύο επίπεδα δηλαδή που έλεγα είναι σε ατομικό επίπεδο ζηλεύω του ανθρώπου που έχουν κάπου να, να στηριχτούν σε, σε μια δύσκολη. να, να έχουν κάπου να, ναι. να προσευχηθούν, να αφήνουν. Κοίτα, το πρόθεση. θέμα τη πίστη είναι καθαρά προσωπικό θέμα ναι. του καθενό. Είναι πολύ όμω σημαντικό να, να, να μπορούμε να πιστέψουμε σε κάτι. Mm -hmm. Και σε δεύτερο επίπεδο νομίζω ότι γενικά η Ορθοδοξία έτσι Ιστορικά ναι. ε, είναι πολύ θετικό πράγμα για την πορεία του, να, της βέβαια, Ελλάδας βέβαια. Έτσι, Και με αυτή την είναι ποτέ ε, δεν θα ήμουν αντίθετο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θρησκεία yeah. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι Ότι από τη μία είναι αυτό το πράγμα Ότι ε, οι θρησκείες, μιλάω γενικότερα τώρα για τις θρησκείες ε, Από τη μία μερία έχουν το καλό ότι ...βάζουν ένα ηθικό πλαίσιο στη ζωή των ανθρώπων... ...που ίσως χωρίς αυτό τα πράγματα να ξεφεύγαν τελείως... ...αλλά και απ' την άλλη, in the name of God, πόσα ναι. γκλήματα έχουν γίνει. Εντάξει, αυτό νομίζω τελικά, ότι Τελικά, λέει η ερώτησή μου είναι η ναι. εξής. Ε, τελικά, το ότι υπήρχαν οι θρησκείες ανάγκη του ανθρώπου να τις δημιουργήσει... ...ας το πούμε έτσι, από ναι. πρωτόγονη κιόλας εποχή. Το ότι υπήρχαν οι ε, ήταν, είναι ένα θετικό πράγμα για την ανθρωπότητα ή θα είμαστε καλύτερα να δεν υπήρχαν καθόλου θρησκείες. Ε, τώρα αυτό δεν μπορώ να το πω έτσι απλά με, μια, με ένα ναι ή ένα όχι. Mm -hmm. Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα γκλήματα που έχουν γίνει στο όνομα της θρησκείας, των θρησκειών ε, απλά ήταν αφορμή η θρησκεία ολα αυτα τα γλύματα γίνουν. Δεν ήταν η αιτία. Δηλαδή οι σταυροφορίες mm -hmm. είχαν άλλη αιτία από πίσω. Είχαν άλλα κίνητρα και λέγαν πάμε να πάρουμε το σταυρό και τα λοιπά και τα λοιπά... και είχαν σαρώσει όλοι, είχαν καταστρέψει το Βυζάντιο... είχαν κάνει την άλωση που ήταν η χειρότερη άλωση της Κωνσταντινούπολης... από τους φράγκους... Ε, το 1204 νομίζω... είχαν κάψει τις βιβλιοθήκες, είχαν μεγάλες φαγές... Ε, είχαν γίνει τότε... Λοιπόν, αυτό, αυτό νομίζω είναι αφορμή... ήταν αφορμή... Ε, ε, Θέλω να πιστεύω ότι οι θρησκείε έχουν πολιτισμό, έχουν μεγάλα έχουν αριστούργήματα. Έχουν γίνει λόγω των θρησκείων και από άποψη τέχνης. Και στη τέχνη, βέβαια. Και στη τύχη. Αυτό ο ήχο ήταν γιατί με είχε πετάξει το τσάτ και ξαναμπήκε Άρα ουσιαστικά το πρόβλημα είναι στους εκπροσώπους των θρησκειών έτσι, και όχι στην Είσως, στη θρησκεία εκπροσώπους κατά αυτή Στους και στην ε, παρεξήγηση που γίνεται τα μηνύματα, είναι παρεξηγημένα τα μηνύματα που έχουν ε, κάποια στιγμή είχαν δημιουργηθεί οι διδασκαλίες ναι. παραφρασμένα, ας το πούμε στην πορεία των χρόνων αναλόγως με τα συμφέροντα δηλαδή υπηρετούν τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης πολλές φορές ε, και φυσικά αυτό που λες του ναι, τους κράταγαν σε μία ώστε να μην ξοκύλει ο κόσμος ναι είναι για τους ανώριμους ανθρώπους το, τι, να μην κάνεις κακό δηλαδή γιατί ε, θα πας στην κόλαση αυτό είναι, ε, κρύβει από πίσω μια ανοριμότητα δηλαδή τι δεν θα κάνεις το κακό όχι γιατί εσύ δεν, δεν θέλεις αλλά γιατί κάποιος το απαγορεύει Σωστό ε, με τα σημερινά κρίτερια <σομίως> βέβαια κάποιες εποχές που δούμε, ναι. ο σίγουρα ήταν πολύ χρήσιμες δεν υπήρχε παιδεία για τον απλό κόσμο μπορεί να έβαζε και κάποια φράγματα ας πούμε ναι εντάξει ας το ναι. γυρίσουμε πάλι, γιατί και αυτά τα <σομίως> θέματα πολύ... δεν τελειάνε ποτέ <σομίως> είναι ναι, μεγάλες, ναι, μεγάλες, story, μεγάλες. Ε, να κρατήσουμε το γεγονός αυτό ότι α, γενικά όταν έχεις κάπου να να στηριχτείς ε, είναι μεγάλη υπόθεση για έναν άνθρωπο δηλαδή... και πιστεύω ότι η πίστη είναι ιδιον των δυνατών ανθρώπων δηλαδή mm -hmm. πρέπει να είσαι δυνατός για να πιστεύεις να έχεις ισχυρό το, αυτό το αίσθημα της πίστης οπουδήποτε Στα είτε πάντα. στον εαυτό σου είτε ναι, να πιστεύεις ότι εντάξει δεν θα πας κάτι θα γίνει mm -hmm. στο τέλος μα μόνο έτσι έχεις δύναμη να προχωρήσεις να. αλλιώς ε... Σου λέω εγώ ψάχνω να βρω από πού να κρατηθώ δεν, έχω... Δε, δεν είσαι όμως σε καμία περίπτωση άθεος Γιατί ξέρεις ναι, όσο... ε, Άθεος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει θεό μέσα του ζει, ναι. Δηλαδή χωρίς, ε, μπορεί άθεος να είναι ένας ιερέας Και ας λέει ότι θεωρητικά Σωστή. πιστεύει, δογματικά Σωστή. Και να είναι άθεος mm -hmm. Οπότε αυτή η λέξη φιλοσοφικά ε, Αυτό σημαίνει Ότι είσαι πολύ μακριά από την ουσία των πραγμάτων Την αλήθεια ας πούμε ε, υπέροχα, δεν ξέρω πώ κύλησε η ώρα και έχουμε φτάσει 7 λεπτά πριν τι 3. Είναι απίστευτο. Ε, ε, θέλω να σε ρωτήσω το κομμάτι το οποίο θα είναι το πρώτο τελευταίο. Τι ωραίο που τα έχει όλα στο τραγούδιο στο YouTube <χι> <χι> Και μπορούμε να τα βρίσκουμε ότι... εύκολα Ναι δεν, δεν, δεν ξέρω να το κάνω εγώ αυτό Αλλά ευτυχώ τα βλέπω, τα βρίσκω τα τραγούδια mm -hmm. μου Κάποιοι καλοί άνθρωποι τα ανεβάζουν <χι> Αλήθεια <χι> έχει, δεν, ναι. Δεν δεν έχω ο... ναι δεν έχω ανεβάσει ούτε, ούτε, ούτε, ούτε ένα τραγούδι στο YouTube Δεν ξέρω τη διαδικασία Τέλεια, τέλεια ε, δεν... Μέχρι τώρα ό,τι μου είχες πει υπάρχει Ναι, να υπάρχει Για δώσουμε ένα τίτλο που ε... πάει τώρα Βάλουμε. Από τον τελευταίο δίσκο. Ναι. Α, είναι ένα τραγούδι που. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της Το ε... αν με σκεφτεί ξανά. Αυτό Αυτό ναι, ναι, είναι που λέει αν με ναι, ναι. Ωραία, Αυτό θέλω να ακούσουμε. Ε... Αν με σκεφτείς... Ξανά. Ξανά, τέλεια. Αυτό, αυτό είναι. <laughs> ένα Έχει πολύ παράπονο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, είναι όμως Παρά το παράπονο του, η μουσική του σε ναι, ανεβάζει. Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν είναι θλιβερή Και σε έχει ναι. κάποια θλιβερά πράγματα στήχους Λοιπόν, να ακούσουμε Αν με σκεφτεί ξανά Αν με σκεφτείς ποτέ μετά από χρόνια πολλά ξαφνικά να θελήσεις να πιούμε καφέ Θα έχω αλλάξει, θα βάλω σε τάξη αυτά που φοβόμουν παλιά Δε θα με ίδια και τα κατοικίδια μου θα έχουν αλλάξει κι αυτά Γιατί αλλάζει Για έρωτες και τα λοιπά Αν με σκεφτείς ξανά Αν με σκεφτείς Αλήθεια πολύ θα χαρώ Γιατί θα με άλλη σοφή και μεγάλη Θα ξέρω να ζω το λεπτό Δεν θα έχω κουράγια για ζόρικα βράδια Και τέλο το πιο θλιβερό Ότι εσένα απλά θα συμπαθώ Μια αγκαλιά Γιατί θα βαριέμαι ξανά Να χτυπιέμαι για έρωτες Και τα λοιπά Αν με σκεφτείς ξανά Αν με σκεφτείς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 Είναι από τα τραγούδια που είναι αδυναμίε. <laughs> Αν σκεφτεί ξανά αυτό που λέγαμε εκτό αέρα, ότι τρελαίνουμε όταν ένα κομμάτι συνδυάζει, έχει αυτή την αντίθεση, την εσωτερική αντίθεση με μελαγχολικού στίχους και μια μουσική η οποία ε, μπορεί να είναι μελαγχολική, αλλά παρόλα αυτά σε ανεβάζει. Σε, σε, <laughs> σε κάνει να θέλει να ακουνηθεί όταν <laughs> την ακούσει κτλ. Και, και αυτό το ρετρό χαρακτήρα που έχει το κομμάτι. Ε, το οποίο νομίζω είναι και ω κόνσεπτ όλο του. Ναι, ναι, το τελευταίο δίσκο. Ναι, mm -hmm. έχει αυτό το ρετρό. Ε, φτάνουμε κοντά στο τέλος ε, θα, καλά έχω χιλιάδες πράγματα που είχα σημειώσει θα ήθελα να δικούμε διάστημα δεν προλαβαίνουμε τίποτα πάντως πέρασε πολύ γρήγορα η Πέρασε και αυτό σημαίνει ότι ε, όταν περνάμε καλά πάνω, ναι. ότι περνάμε καλά χαίρομαι που ισχύει και για σένα αυτό ε, ε, χάρηκα πάρα πολύ που αυτό το avatar που μέχρι σήμερα γνώριζα, Γνώρισα τον άνθρωπο κοντά Έτσι απέναντί μου και μιλήσαμε ε, Θα κάνω ό,τι μπορώ Να είμαι την Παρασκευή στο Eliard. Βεβαίω, θα χαρώ πολύ ε, Αν μπορούμε να κάνουμε και μια έτσι Με άλλους φίλους από το μυοζικέβη Και να έρθουμε να, να σας ακούσουμε. Είναι η τελευταία παράσταση και είναι ευκαιρία αυτό, δεν... Να και, και εγώ ευχαριστώ σήμερα που, που ήμουν εδώ που μου δώσεις αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτήν την κουβεντούλα, έτσι ε, ωραία και χαλαρά και να σου ευχηθώ να κάνεις αυτά που πραγματικά σε ευχαριστούν και γιατί μπορείς να τα κάνεις και έχεις, είσαι άνθρωπος που έχει... Ε, ε, έχει θέμα, έχει, έχει πράγμα να δώσει Οπότε, Σε ευχαριστώ γιατί πολύ όχι. εγώ να σου ευχηθώ παρότι Έχεις σέρεις... μεράκι, έχεις ε, ιδέες Έχεις διάφορα σταθεία. που μπορείς να ε, τα ε, ε, αξιοποιήσεις οι... Στις ευχές Δεν πιστεύω αλλά είναι όμορφο να έρχεσαι Παρ' όλα αυτά Δηλαδή λες εύχομαι ε. και τι θα πει αυτό Έχεις κάνει μαγικό ραβδί και επειδή εύχεσαι Κάτι θα γίνει όμως βγάζεις ναι. ε, Από μέσα ε. σου Κάτι καλό Θέλεις κάτι Ακριβώς. καλό Γι' αυτό λοιπόν σου εύχω μόνη την καρδιά ε, Να μην χάσεις ποτέ αυτό το το τζαμπουκά που έχεις απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν να σε βάλουν σε καλούπια δικά τους Να συνεχίσεις να γράφεις τα πράγματα που αισθάνεσαι Ευχαριστώ Και πάντα αν και αυτό νομίζω ότι ήδη το έχει κερδίσει στο στοίχημα Γιατί αν... Ε, ήθελα να, πω, να είσαι πάντα ψηλά στο ζωή ναι, σκηνή. Ναι, ναι, ναι. αν, αν, αν ήταν να ήσουν ένα πυροτέχνημα Αυτό θα είχε σβήσει εδώ και πολλά χρόνια όχι. Κοίταξε, σύγερα. όλα στη ζωή δεν είναι αγώνας δρόμο Κάθ' κάνει ό,τι μπορεί Είναι ότι όσο δε. Δεν είναι, δηλαδή ε, Οπότε εύχομαι σε όλους Και σε εσένα και στους ακροατές Να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν να έχουμε χαρά μέσα μας όσο μπορούμε για να μπορούμε να αντέξουμε και όλη αυτή την κατάσταση και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας για αυτά που κάνουμε δηλαδή να, αυτά τα το, το ένα, τα δύο πράγματα να είμαστε περήφανοι να μην απαξιωνόμαστε μόνοι μας και να σκεφτόμαστε διάφορες... Διάφορα κακά πράγματα τέλο πάντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που γιορτάσαμε μαζί τον Απρίλη την είσοδο ναι. του. Έφερε την άνοιξη, <laughs> τη δυνατή άνοιξη, γιατί ο Απρίλη είναι ναι. για μένα και η, ναι, η Βαρβάτη. Ναι, Που κάναμε και αυτή την επαιτειακή εκπομπή. Καθώ, όπω είπα στην αρχή, είναι ένα χρόνο που α, κλείνει αυτή η εκπομπή με τι ζωντανέ συνεντεύξει και του καλεσμένου. Ε, Εμεί θα τα ξαναπούμε σίγουρα και μέσα από την λοιπόν, Παρασκευή ε, να τα πούμε μετά. Στο Ελιάρτ, εκεί στο Γκάι, στο Βοτανικό, θα κλείσω με το τραγούδι που ξεκίνησα. Ε, και ο μόνο λόγο είναι ότι ε, έτσι με κάνει να, να χαίρομαι, να κοιτάζω λοιπόν. αισιόδοξα τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευταθεία να σε καλά εγώ. και θα τα yeah. ξαναπούμε. Yeah. Γεια χαρά σε όλου. Πολλά φιλιά. Εμεί θα τα ξαναπούμε το Σαββατόβραδο το επόμενο με το Σαββατόβραδο εκεί και την άλλη Κυριακή που θα σας ανακοινώσω σύντομα ποιο θα είναι ο επόμενος καλεσμένος. Για χαρά πολλά φιλιά σε όλους. Η επίπεδο μου λες και υψηλό IQ Δύο πτυχία μάστερ εξωτερικού Έχει πάει στη ζυμπά που έχει μείνει σε φιλή Είναι μέλος σε μια οργάνωση Οικολογική ο μπαμπάς του από Μέγαλη γιατρών μαμά του Καθηγήτρια νομικών επιστημών Έχει μια αδερφή που σπουδάζει Φλουεντία Περίπτωση καλή, μεγάλη επιτυχία Μα σου κάνω μια ερώτηση Πολύ πιο ειδική αν σ' αρέσει, θα μου και έχεις λίγο ενός. Τα ελληνικά και ρε φλεξιολογία. Περί καλή, μεγάλη ευκαιρία. Μάντα σου κάνω μια ερώτηση. Πολύ προσωπική, Δεδομένα τσακρά σου ανοίγει κι αν πολύ σε συγκινώσει.